Καλό μεσημέρι φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε, εκπομπή ΑΕΠΕΜ στους 90,6, Παρασκευή σήμερα, τελευταία mm -hmm. μέρα της εργάσιμης εβδομάδος, εάν υπάρχει ακόμα αυτό, αλλά εμείς Για το αναφέρουμε, ναι ξέρεις έτσι, έτσι να θυμόμαστε και τις παλιές μάλιστα, καλές ημέρες. Και μάλιστα αυτοί που εργάζονται πέντε μέρες της εβδομάδας, πολύ επίσης. σπάνιο είδος. Ναι, λοιπόν, γι' αυτούς τους λίγους, <laughs> τους καλούς, έτσι, που έχουν και οχτά ακόμη. Α, εσύ πολύ μακριά μην τώρα. Δεν πολύ. υπάρχει αυτό. Πόσοι μείναμε, 4, 5 και αν. Ναι, δεν, δεν ξέρω. Λοιπόν, ε, αυτοί εσείς οι ίδιοι μπορείτε να στείλετε και μήνυμα, να δούμε, να μετρηθούμε, πρε, παιδιά. γιατί <laughs> δεν θα με οπότε απαγοητευτούμε ναι, ας το αφήσουμε καλύτερα. Λοιπόν, εδώ είμαστε και έφια σήμερα. Ε, ωραία μέρα, Παρασκευή, ε, 11 του μήνα. Ε, να μην Μετράμε και τι να βλέπουμε ότι προχωράμε στο 2013. να πούμε ότι ο Θεός της είναι με το του λαού. Ναι. Γιατί το λε αυτό, ε, Γιατί κάνει πολύ ωραίε μέρε. το ο Έκανε μία μέρα που εντάξει η τρίτη ήταν η δύσκολη ημέρα και η τετάρτη ήταν δύσκολη ε. και μετά βγάζει μια λιακάδα. Ανεβαίνει ε, η Είναι τη. Μόλι είπε ο Σομάρα, <coughs> σομάρα το είπαμε για ανάπτυξη, λέει κουφάλα έτσι. Είσαι πάνω να την <coughs> στον κόσμο. Για κάνα δηλαδή. <coughs> Μένει εδώ τώρα, πέρα <coughs> <παρουσίας>. <coughs> Άρα εσύ είσαι, ανί... είσαι σε αυτή την ομάδα που λένε ότι ο Θεό ήταν Έλληνα. Αυτό είναι δεδομένο. Ε, Η Εκκλησία δεν ξέρω ε, τι είναι, ε, αλλά ε, το ψάχνουμε για αυτό. Εμείς μιλάμε για το Θεό τώρα στην Εκκλησία. Λοιπόν, πώς το είναι ναι, στην ηγεσία της, mm -hmm. γιατί το βούλωσε. Έρχονται οι χειρότερες μέρες και το έχει βουλώσει παντελώ, Είναι απούσα, παντελός ε, Μπορεί να προετοιμάσει το λόγο της. Δηλαδή, να σκέφτεται πώς να τα πει, να τα γράφει. Ναι, καλά, τώρα στη Βρετιμήτρη μου τα ξέρουμε αυτά. Ε, εντάξει, τα πράξει. δύσκολα Λέω, όλοι, όλοι, θα πούμε μετά και θα λέμε: Διαβάζαμε εκείνη την εποχή. Το θυμάστε αυτό. Διαβάζα ναι. την εποχή τη Χούντα, είπε ο Χριστόδουλος. Ε, Εκείνη την εποχή Διάβαζα. τώρα οι σημαίνει θα πούνε: Διαβάζαμε μετά. Τώρα διαβάζουμε και... τα μπλοκάκια που κόβονται οι αμοιβέ. Από τα πακέτα που έρχονται απ' έξω. Ναι. Λοιπόν, αυτά διαβάζονται τώρα. Ο κύκλο ο κύκλος γύρω από το αρχιεπίσκοπο. Αυτό διαβάζει. Λοιπόν. Το νέο αναπτυξιακό νόμο διαβάζει, δηλαδή. Ναι, ναι. <laughs> λοιπόν, και πώ θα πάρουμε λεφτά. Ε, ναι. Δεν τρέχει τίποτα. Αν πάρουμε να πουλήσουμε τη χώρα, έτσι αλλιώ ε, αντικείμενο ε, αγοραπολισία από την εποχή του, Οθωμα... ε, του... του Οθωμανικού ε, δηλαδή, Ιδρύματο. Ε, το έχουν πάρει απόφαση αυτή. Δεν πρόκειται να αντισταθούν. Πριν ε, περάσουμε. Πάντω το καλό δυναμικά. να το πούμε για την άλλη μεριά. Ναι. Το καλό είναι ότι το, το πατριωτικό συνέστημα, το αυθεντικό πατριωτικό συνέστημα τουλάχιστον. <στάξτε> στα χαμηλότερα στρώματα του κλείου, τουλάχιστον στα χαμηλότερα στρώματα του κλίου γιγαντώνεται, αυτό το βλέπω παντού, όπου και να πηγαίνω, γιγαντώνεται. Και πραγματικά, με, ε, ε, ειδικά τώρα που αλώνεται σε επίπεδο γεραρχίας, ξέρεις, αν είσαι η γεράρχης τώρα στη σύνοδο, στη, ναι. στη σύνοδο, ζεις δύο εφιάλτες. <ΣΣ2> το ξεπούλημα από τη μεριά τη ηγεσία Εκκλησίας, το περιβάλλον Αρχιεπίσκοπο. Ναι. Και από την άλλη τη διείσδη της χρυσή της Αυγής του, σαταν, του επίσημα σατανιστικού κόμματος της Ελλάδας στους κόρπους ναι, ναι, ναι. των Μητροπολιτών. Ναι. Δηλαδή, πρέπει να... Αλλά βέβαια, εδώ φαίνεται ο Παπαυλέσσας και ο Πατώκος μα από τα γελία υποκείμενα. Ναι. Εδώ θα φανεί. Και θα φανεί με το να σηκώσουμε το ανάστημά μας όπως καλούμε τον κάθε Έλληνα γιατί να προσευχηθούμε να καταραστούμε και να αφορήσουμε αυτούς που είναι είτε δούλοι των σατανιστών εξ την mm. Golden Dawn, Χρυσή Αυγή και Ταρέστα είτε δούλοι των Γερμανών και του ξεπουλήματος ε, σε συνθήκες κατοχής αυτής της χώρας όπως κάναν άλλοι τέσσερι μητροπολίτε στην, ε, στην κατοχή, κατοχή αρχημανδρίτες και πάρα πολύ Κλήρικη, πάρα πολύ κλινική. Λοιπόν, είδω παιδί οδόξι Όσο Γιατί το ρολόι τρέχει. Ανάποδα. Λοιπόν, Εγώ πιστεύω ότι ήδη γιγαντώνεται αυτό το ρολό. Όπως γίνει όλα τα στρώματα της ελληνικής κοινωνίας. Mm -hmm. Και συγκατηγορείς της ελληνικής κοινωνίας. Γι' αυτό και να μην λέμε μόνο την πλευρά των ξεπουλημένων. Να λέμε και από την πλευρά ενό κόσμου που θέλει να αγωνιστεί, έστω και αφορά Σωστά, το σχήμα. Γιατί οι ξεπουλημένοι παίρνουν πολύ δημοσιότητα. Ε, δηλαδή, του προβάλλουν οι πάντε ε, του δηλαδή. ξεπουλημένου. Αυτό είναι το θέμα. Άρα, έχουμε ανάγκη και είναι πολύ σωστή αυτό το, η υπενθύμηση που κάνει και η προσημείωση τώρα: Ότι έχουμε ανάγκη να δείχνουμε το άλλο, τον άλλον κόσμο Αγίβος. που είναι ένα σημαντικό κομμάτι. Έτσι, που δεν είναι και ο οποίο είναι αφόρηγο με την έννοια ότι δεν θα κάνει ποτέ τι ασχήμιε των σατανιστών ναζί. Τη Χρυσή Αυγή, ούτε βεβαίω θα πάει να προσκυνήσει στα ανάκτορα των κατακτητών και των δοσυλλόγων. Mm -hmm. Λοιπόν, ε, και οπότε δεν έχουν αντικείμενο προβολή από τα μέσα μαζικής ενημέρωση. Ναι, καλά, εντάξει, δεν πρόκειται και θόρυβο να κάνουν το δικό μα. Όπω εννοούμε θόρυβο, πάλι τα μέσα θα το κάνουν. Ε, καλά, βεβαίω. Είσαι, Είσαι ανύπαρκτο. Βεβαίω, μου το έχουμε πει αυτό. Είναι κλασική Αλλά εγώ τρατηγική. θα του πω κάτι, το οποίο η πιο μορφωμένη βεβαίω στην Εκκλησία το ξέρουν από πρώτο χέρι και το ξέρουν και πάρα πολύ καλά ναι. ότι η θρησκεία για έναν λαό επιβεβαιώνεται στις δύσκολες στιγμές όχι πιθαναγκάζοντάς τον να προσεύχεται την ώρα που ο φαγέας έρχεται η ύψόνι, το τσεκούρι αλλά δίνοντα του τη δύναμη, την ηθική δύναμη και την αξιοπρέπεια να συγκροθεί όρθιος μόνο τότε Αλλιώ θα εξαφανιστεί και αυτή μαζί με την Εκκλησία και οτιδήποτε άλλο. Θα γίνει μια επιχείρηση, όπω έχει καταδύσει δηλαδή σε μεγάλο βαθμό, μια επιχείρηση η οποία θα ναι δουν δούνε θα βάζουν να πρακ, πρακτορίσκο όπω συμβαίνει στην Τουρκία για επικεφαλή και θα τελειώνει η ιστορία. Θα τελειώνει και η ιστορία. Θα καθορίζουν άλλα τα, τα παιχνίδια. Με το σκεπτικό, όπω ακριβώ τη Οθωμανική Αυτοκρατορία, ο, ο, ο, ο, ο Πατριάρχη ήταν υπουργό του Σουλτάνου. Επί του ελληνικού ή του ρωμαϊκού μιλιέτ mm -hmm. Έτσι θα λειτουργούν Και στη συνέχεια Όποιος δεν θέλει να γίνει έτσι Υπάρχει ο δύσκολος δρόμος Έτσι, του πατριωτικού καθήκοντος Εκεί είναι τα βανή Λοιπόν, θα το δούμε Νομίζω πολύ γρήγορα, διότι τα πράγματα πάνε με ταχύτητα, το είχαμε πει πολύ μεγάλη. Να, ε, να σας χαιρετήσω όλους, ε, γιατί έχετε κατακλείσει, δεν έχω προλάβει να τα δω όλα. Σιγά σιγά σταδιακά, υπάρχουν και κάποια ερωτήματα, θα τα θέσουμε σταδιακά μέσα στην εκπομπή. Ε, Γιώργο, επειδή έχω το γείτονα του Ομπάμα, θα του δώσω μια προτεραιότητα. Α, Α ξε... το, γείτονα... Έτσι, το γείτονα. του Ομπάμα. Ναι. Λοιπόν, ο Γιώργος από το Σικάγο. Ε, σας γράφω σχετικά με τον κύριο Τσίπρα Αγαπητέ κύριε Καζάκη Είστε πρώτος σε πολλές προβλέψεις Αλλά εγώ πρώτος αποκάλεσα το Τσίπρα Τσιπιριπώ Δηλαδή ο καλός Ινδιάνος που κάνει τι του λέει ο μικρός Καμπόης Ανανεωμένος ο Καμπόης, λίγο με Αλλά ανανεωμένος και ο Ινδιάνος Ιθαγενής, αλλά μιας άλλης Ιππύρου Χαιρετίσματα από Σικάγο, μερικά τετράγωνα από την οικία του Μ Κανένα πρόβλημα δεν πρόκειται να διεκδικήσω ναι, την πρωτιά. Ο άνθρωπος, είναι ναι. πολύ εξυπνος έτσι πειρήπο. <Σχει> ε, θα το υιοθετήσω, στο λέω, <Σχει> από εδώ και προς, εκτός από τα Λάμα, έγινε πρώην από τα Λάη Λάμα σε τσι ναι. Έτσι, το δεχόμαστε αυτό απόλυτα, διότι από χθε λαμβάνω πάμπολα email ναι. από μέλη φίλου και φίλου του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι μου δηλώνουν ότι έτσι και εμφανιστεί στο Μπρουκινγκς ο αρχηγός τους αυτοί αποχωρούν ελπίζω να το εννοούν mm -hmm. και ότι το δηλώνουν και στι οργανώσεις τους αυτές διλώνοντας με τελεσίγραφα ότι αν γίνει αυτό το ταξίδι που ξεκινάει από Βερολίνο και τα λίγη Ουάσιχτον mm -hmm. αυτοί φύγανε και, ευτι... και ε, ε, οφείλω να τους πιστέψω ε, διότι πολλοί από αυτούς που μου στέλνουν το, το μήνυμα γιατί περίμενα να επιβεβαιωθεί αυτό το πράγμα που είχαμε πει και τα λοιπά, η πρόβλεψη. Ναι, ναι, ναι. Λέει δυστυχώς κύριε Καζακχένα, λέει δυστυχώ λέει, και σε αυτό πέσατε μέσα. Λοιπόν αυτό το πράγμα, γιατί το ξέρω ότι πολλοί από αυτού θα το κάνουν, διότι πρόκειται για πρώην ψηφοφόρου του Πασόκ. Και δεν είναι αριστεροί ναι. οι οποίοι βάζουν ναι, τον κομματικό ναι. πατριωτισμό πάνω απ' όλα. Είναι άνθρωποι οι οποίοι λυτρώθηκαν από τα κομματικά δεσμά και ξέρω ότι να κετάξει ο πρεπής ώστε να μην συρθούν σε νέα παγίδα τώρα. Λοιπόν, ένας τσιπηρήπο, έτσι, λοιπόν, που αναλαμβάνει αποστολή εκ μέρους του κύριο Ομπάμα, γιατί έχασε τον πραχτοράτο του ο κ. Ομπάμα, τον κύριο Παπανδρέου, ναι. Πήραν τα πρωτοί Αλγερμανοί, ο πράκτορα των Γερμανών, δηλαδή ο κύριο Αμάρα. Και τώρα θέλουν δικό του πράκτορα. Και αναγωνίζεται το άνθρωπο να πάρει την χρυσή αυγή. Τι είναι, συγγνώμη. Το χρήσμα. Το χρυσό χρήσμα, είπε να Δημήτρη. Λοιπόν, Κοντά πέφτουν και τα δύο αυτά. ίδια καταγωγή έχουν. Ίδια καταγωγή, από ίδια χρηματικά βαλάντια έχουν βγει. Πώ κατάφερε, συγγνώμη, Δημητρηπέ μου, σε πέντε μήνε, πώ κατάφερε. Αυτό ο άνθρωπος, αυτό το κόμμα, να ε, θεωρείται από τα μέσα συστημικό και ότι απέναντί του έχει την αντισυστημική χρυσή αυγή, αυτό είναι προταθλητισμός Είναι ρεκόρ, δεν έχει ξαναγίνει. Διότι είναι πλέον κατηγορείται ε, ανοιχτά... Εντάξει, για συγκεκριμένου λόγου και από συγκεκριμένου δημοσιογράφου, μεγαλωτέ δημοσιογράφου, έτσι, ότι έχετε γίνει ένα με το σύστημα, ότι θα ακολουθήσετε την ίδια γραμμή, διότι εδώ και 6-7 μήνε που είσαστε αντιπολίτευση και υποτίθεται πάτε για την Πρωθυπουργία, δεν έχετε σηκώσει ούτε ένα θέμα. Και δεν πρόκειται. Ουσιαστικό θέμα πρόκειται. εννοώ. Εγγύηση, και δεν έχετε κάνει μια. Εγγύηση για το εννοώ... ότι δεν πρόκειται να σηκώσουν τίποτα, ούτε ναι. να κάνουν στοιχειώδη αντιπολίτευση. Ναι. Είναι το ότι υπάρχει αριστερή Η αριστερή πτέρυγα. Είναι η εγγύηση το ότι ο Τσίπρας, ο Τσίπρι δηλαδή, ναι, θα συνεχίσει δηλαδή, ακάθεκτο. Θα συνεχίσει. Ακάθεκτο. Ναι. Είναι το βασικό άλοθη. Ξέρετε, επειδή ζούμε από παλιά, τουλάχιστον εμεί που τα έχουμε περάσει αυτά στου κομματικού μηχανισμού που έχουμε βρεθεί, δυστυχώ είχαμε αυτή την ατυχία. Αλλά τέλο πάντων μα προσέφερε μια εμπειρία. Έτσι γίνεται. Για να διατηρηθεί ένα αρχηγό και ένα ναι. ηγετικό μηχανισμό, δημιουργεί πια μια ελεγχόμενη αντιπολίτευση. Το Πασόκ το έχει ζήσει από την εποχή Αντρέα. Αυτό το πράγμα. Έτσι. Και τόσε με το σημείο. το και τώρα. Δεν είδε ο Σκανδαλίδη η ελεγχόμενη αντιπολίτευση του, του Βενιζέλου. έτρεξε μόλι ήταν το θέμα να, να, να ψηφίσουν στη Βουλή και μάλιστα ερηπεί οφθαλμού ένα από τα χειρότερα, το χειρότερο φορολογικό νομοσχέδιο που, το, που γίνεται να σε βάλω του λαού. Δεν είναι φορολογικό νομοσχέδιο αυτό. Είναι νομοσχέδιο δίμευση ιδιωτική περιουσία και εισοδήματο του ελληνικού λαού. Δίμευση. Καθαρή. Λοιπόν δεν υπάρχει ούτε μία. Διάταξη του φορολογικού νομοσχέδιου mm -hmm. που, να, που να έχει σχέση με το Σύνταγμα. Όχι να είναι συνταγματική. Mm -hmm. Να έχει έτσι, και μακρινή σχέση. Έχουμε δίπωση πλατωνική σχέση με το Σύνταγμα. Καμία. Λοιπόν, α, και αμέσως έτρεξε. Το ίδιο βιώνουν τώρα μέσα στο... Το βιώσαμε και εμείς το κουκουέ, όταν έγιναν τα πάνω κάτω. Έτσι ήρθα. Τώρα το βιώνουν και όσοι είναι με στο ΣΥΡΙΖΑ. Μόνο με μια διαφορά. Και σέβεται τον εαυτό του και τέλος πάντων αυτά που λέει δεν τα λέει για το θεάθινε, σηκώνεται και φεύγει. Και τους στέλνει από εκεί που γυρίσαμε και να δούμε τι άλλο μπορούμε να κάνουμε για να ψώσουμε αυτό τον κόσμο. Γιατί υπάρχουν επιλογές. μη μου πει κανένας δεν υπάρχουν επιλογές. Επιλογές υπάρχουν. Έτσι. Μόνο για τα ζαβάτα τα ηλίθια και τους κομματάρχες δεν υπάρχουν. Τα κομματόσκυλα σωστά δεν υπάρχουν επιλογές. Λοιπόν, σήμερα ο κύριο Τσίπρας είχε εκεί μια μισή ώρα συνέντευξη στο Real. το λέω γιατί ήταν μια πολυδιαφημισμένη συνέντευξη ε, στον κυρινικό Χατζη Νικολάου, ήταν ναι. μια ανούσια συνέντευξη, δεν θα το άκουσες μάλλον, θα έγραφε. Ε, Χατζη Νικολάου είναι Λοιπόν, ξέρεις, στην και αρχή αυτό σκέφτηκα και εγώ, θα σου πω κάτι τώρα, πραγματικά στην αρχή σκέφτηκα και εγώ ότι εντάξει την όπως λες, πολύ συγκεκριμένα πράγματα θα τον ρωτούσε. <κλίσε> και τον ρώτησε πολύ συγκεκριμένα πράγματα. θα ξέρεις κάτι. Το, το ξέρω από την εφημερίδα εγώ αυτό. <σχεδί> έτσι. Να το πω καθαρά. <σχεδί> Αυτή τη στιγμή, από τότε που έγινε αξιωματική την πολίτευση και <σχεδί> <σχεδί> Λοιπόν, δεν δέχεται οποιασδήποτε ερωτήσει. Προκαθορίζονται οι ερωτήσει. <σχεδί> Ε, τώρα το πήρες, όμως ε, εκεί ήθελα να καταλήξω, εγώ δεν ήξερα αυτό που λες. Mm. Το ξέρω από που... την εφημερίδα, για πω... το λέω. Εντάξει, ε, συγκεκριμένο ο κύριος Χατζη Νικολάου θα κάνει συγκεκριμένες ερωτήσεις, αλλήμωνο, ωστόσο και ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ ε, από τις δεύτερες εκλογές και μετά, έτσι, δηλαδή προεκλογικά από τις δεύτερες εκλογές και μετά, έχει παρυχαρακωθεί σε, πολύ συγκεκριμέ... σε μια πολύ συγκεκριμένη εικόνα. Του παιδιού που ήταν κάποτε άτακτο και τώρα λέει: Ορκίζομαι επίση στο Σύνταγμα, σε αυτό το Σύνταγμα ναι. σε αυτού του νόμου και στη θρησκεία αυτή τη συγκεκριμένη. Έτσι, είμαι καλό παιδί. Ομπάμα, όμω. Ναι, Προσπαθώ να κάνω τα πάντα για να αποδείξω ότι είμαι τόσο καλό παιδί όσο και ο Σαμαρά. άρα αφού είμαι τόσο καλό παιδί και μπορώ να κυβερνήσω. Γιατί όπω είπε ο κ. Παπαλιγούρα. και ο κ. Χατζηνικολάνο. ο του Τσιπριπού. τι είπε. Είπε ότι εμεί είμαστε η μόνη, η μεγαλύτερη, αν δεν και πιο σημαντική ευρωπαϊκή δύναμη. Εσεί είμαστε λαμέ ευρωπαϊκή δύναμη. Ενώ εμείς είμαστε η αυτό ευρωπαϊκή δύναμη. Ο παπαλεγούρα του Τσιπίτσπο, ο κύριος Παπαδημούλης, okay. αυτό είπε και το επαναλαμβάνει συνέχεια. Λοιπόν, σε τέτοιε συνθήκε αυτό είναι ο και επιπλέον, πριν, πριν πάσα στο ζήτημα τι είπε, συναδέλφου, προσωπικά δεν την είδα. Μα δεν είναι ιδιαίτερο, να δεν θα, θα σου πω κάτι ναι, τέτοιο. Ίδιο τα βαριά μου αυτά τελείω. Λοιπόν, πέρα, πέρα από, από το τι είπε, να σου πω ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα. Ο άνθρωπο κάνει προεκλογική εκστρατεία αυτή τη στιγμή. Mm. Την προεκλογική εκστρατεία είναι κάνει εκτό Ελλάδο. Mm. Εκτό Ελλάδο. Mm. Όπω ο, ο μόνο που έκανε την προεκλογική εκστρατεία εκτό Ελλάδο είναι ο Γιώργο Παπαδδδδδδρέο. Δεν, δεν υπήρξε κανένα άλλο. Περισσότερο ήταν εκτό ε, παρά το εντό. Σε συνδίκε τόσο κρίσιμε, <κοί> ο λόγο είναι απλό. Πασχίζει να πάρει το χρήσμα για να βγει στην εξουσία. Σωστά. Εντάξει. Και ποιο θα πάρει από, από το λαό, Όχι. Να μην πω που τον έχει γράψει, Τσιπίδη, από yeah. το λαό. Λοιπόν, okay. από του Αμερικανού και του Γερμανού θέλει να πάρει το χρήσμα. Λοιπόν, ή να έχει πλάτε, όπω λέει, λέει ο λαό μα. Mm -hmm. Μόνο πλάτε για να βιδώσει και να σφάξει το λαό. Έτσι, μη μου πει κανένας μετά ότι φίλε μου δεν τα πες. Εντάξει, να το ξεκαθαρίσουμε το θέμα. Πάμε για σφαγή. Αυτός ήταν χειρότερος από τον Παπαδρέου. Mm -hmm. Χειρότερος από τον Σαμάρα. Να μου το θυμηθείτε. Mm -hmm. Και επειδή έχει το, το καλός φαίνεσθε, λόγω αριστερού, το τι θα πουλίμα θα φάμε, φάμε όλο δικό μας. Όπω έγινε όταν οι σοσιαλιστέ ανέβηκαν στην Ευρώπη. Στην εκλογή του 1960. με ήτανε. Όλοι αυτοί είρε παιδί μου από το 70 60 όπου καλύτερα, ανέβηκε. Ναι. Ποιο ήταν ο πρώτο που ξεπούλησε τη, Γερμα... τη Γαλλία, την ίδια τη Γαλλία. Ενώ στην πραγματικότητα την κρατούσε με τον τρόπο που την κρατούσε και για τα συμφέροντα που την κρατούσε ένα και η κολλική παράδοση. Ο μητέρα, σοσιαλιστή. Κάποτε... Αυτό την ξεπούλησε. Στα αμερικανικά συμφέροντα. Κάποτε συνεργάτη του δεν ήταν ο μητέρα. Όχι, ο μητέρα δεν ήταν συνεργατέ σου. Σου ασχολητικού κόμματο. Ναι, παιδί μου, όχι παλαιότερα, όταν ήταν νεαρό. Α, Ά, όταν τη συναντήσατε. Πήγαν... Ναι, ναι, Α, το, ας, τότε ας, λέω. Κάποτε το είχαν ας, συναντηθεί αυτό. Νεαρό. Ναι, τότε ας, όταν ας. ήταν νεαρό. Λοιπόν, θέλω να πω ότι οι σοσιαλιστέ έχουν κάνει πολλά πράγματα και οι αριστεροί, μάλιστα όσο πιο αριστερό γίνεσαι, τόσο πιο μεγάλο ποδότη μπορεί να είσαι. Πάνω από τη Χριστόφια. Ποιο θα τολμούσε να κάνει αυτό που έγραψε. Αυτόν σε παρακολουθό τρόπο έφερε στον Χριστόφια. Θα απαντήσει γιατί κάποιοι δεν έχουν καταλάβει σωστά. Ξανά. ξανά. Το έχουμε δει, αλλά το ξαναπούμε. Ωραία, ναι. Έτσι. Πει, πει, μετά από αυτό, να, να πούμε ναι. για τον. Uh, Τσιπίρικο. Πρώτα να τελειώσουμε ναι. το Τσιπίρικο με λίγο. Για να πιέσουμε... το, το, το κρατάω και κάποια στιγμή θα σε ρωτήσω για τον Χριστόφια και την Κύπρο, διότι. Να το αναλύσουμε. Ξανά. Να το αναλύσουμε λίγο Δεν να έχουμε το χρόνο να, να το γράψουμε. Αν πιστεύει ότι φταίει η Ελλάδα και ο Χριστόφια δεν είχε. Ότι φταίει η Ελλάδα... Λοιπόν, θα τα πούμε που ξανά, με ξανά με νούμερα. Μπράβο. Με νούμερα να, να είμαστε ξεκάθαροι. Ωραία. Λοιπόν. Το σημαίνει να μην το ξεχάσουμε. Ναι. Λοιπόν... Ε, εσύ έλεγε το Τι Τι τον είναι... Ο κύριο Τσίπρα λοιπόν ήταν μια ανούσια συζήτηση, παιδιά, Ήταν για τη βίλα μαλία, για το αν είναι αναρχική, για το αν υποστηρίζουν την ανομία. Ξέρε, τα κλασικά, βρεπέδι μου, που ξερωτάνε πάντα. Οπότε σου λέγε συνέχεια, πε μου, πες μου, διότι δεν είσαι πολύ κατηγορηματικό. Αφήνει παρατηράκια, του έλεγε ο δημοσιογράφος. Επειδή μου ορκίζεσαι, ορκίζεσαι ότι. ξέρεις, με με του ανταξουσιαστέ, με του ανάρχικου. Είναι σίγουρο ο κύριο εγώ. Ε, δικαστή, ξέρω εγώ κάτι άλλο ήταν σε, τα... σε αυτά τα επίπεδα γιατί η Λίστα λαγκάρ... δηλαδή πέριμενε παιδί μου ότι θα κάνει και μια ερώτηση ήθελε λοιπόν μια ερώτηση ή μάλλον το γύρισε λίγο κάποια στιγμή ο κύριο Τσίπρας που θα μπορούσε να πει πολλά ο κύριος και δεν είπε τίποτα, εντάξει. Του άρεσε να μιλάνε για το τίποτα. Ε, το, τίποτα και, το τίποτα, το τίποτα. Ναι, να λέει, και ναι. αναφέρθηκε στο ότι είχε Σπιρίπου. πάει πρόσφατα στη Φλόρινα. Πολύ και... μάζει αυτό το Τσιπιρίπο <laughs> Θα το δω <λύει> συνέχεια τώρα. <laughs> <laughs> το τι <laughs> μας έκανες φίλε <σφίλοι laughs> από το Σικάγκο δε δε δεν δε <laughs> δε δε δε λέγεται. Το Δεν λέγεται με αυτά Λοιπόν, και έλεγε ότι ήταν πρόσφατα στη Φλόρινα και η βία που ασκεί το κράτο στον πολίτη που δεν έχει να πάρει πετρέλαιο να ζεστάνει το πετρέλαιο. Ναι. Και λέει, εσεί τι κάνετε αυτό. Εμεί λέει, καταθέσαμε τροπολογία. Και σήμερα, αν δεν κάνω, δεν ήταν και πολύ σίγουρο, είναι το φορολογικό στο, στη Βουλή. Ναι, ναι, ναι. Δεν ήταν και απόλυτα σίγουρο. Ε, δεν το έχω ο Ομπάμα. Του το, το, το, το λέμε ότι email από τον Ομπάμα για να ξέρει. Δικαστικό, κύριε Βουλή. Αποτελεί να δούμε τι θα κάνει ο κύριο Τουρνάρα. Αλλά <σφυ> λέω, <σφυ> επειδή <σφυ> δεν <σφυ> θα κάνει τίποτα ο κύριο ούτε και εσύ τροπολογία. Yeah. Δεν είπε δύο κουβέντες για αυτό το φορολογικό και δεν είπε ότι σήμερα μετά το φορολογικό έτσι, έχουμε και αυτή την ενσωματώνεται κανονικότατα σε νόμο, αυτή στο εθνικό δίκαιο έτσι, η απέτηση των δανειστών ότι όλα τα περιουσιακά στοιχεία του ελληνικού κράτους ε, υπόκεινται σε κατάσχεση εάν το ζητήσουν οι δανειστές. Λοιπόν, ούτε αυτό... Θέλω να, πω, να το πάρει αυτό που σημαίνει σήμερα. Αφού <Και> <Το> θα Γερμανία, <Το θα πεις> σήμερα. <Το> πα στη Γερμανία, θέλει να το βάλουν χέρι. Και να το πάρει ή να το σηκώσει, να Άση. μιλήσει πάνω σε αυτό. Ξέρεις, πι... Πράγμα και να πα στη Γερμανία και να το στείλουν στον μου. Τι λε, παιδάκι. Θα... <Το>, <Το>, το ταξίδι δεν θα έχει <Το> <έξει> ο τέλο. Στον Γουανταναμό. Αν δεν τον μετά. Οπότε δεν έχω να σα πω τίποτα. Ήταν μια μισή ώρα η συνέντευξη. Ήταν πραγματικά ανούσια η συνέντευξη. Δεν βγάζει τίποτα δημοσιογραφικό. Έτσι, λοιπόν, ε, Επίσης ήταν για, ε, για τις δημοσκοπήσεις Έβγαλε σήμερα ο ΣΚΑΗ δημοσκόπηση και τον πάει πίσω Α, ναι, Πίσω από τη Νέα Δημοκρατία Με ρωτήσανε σήμερα σε, σε, σε δύο συνεντεύξεις που έδωσαν Διαρωθυφωνικές στο Αγρίνιο, Λόγω της ναι. αυριανής ε, ομιλίας στο Αγρίνιο Και της μεθαυριανής στο, στην αφιλοχία ε, Με ρώτησαν για αυτή τη δημοσκόπηση Όπου έβγαλε ότι ο ελληνικό λαός αποδέχεται τον κύριο Σαμαρά και την πολιτική του ναι, αυτό. Παστίχημα ότι το κάνανε στο διοικητικό συμβούλιο του Αλαφούζου την, το διοικητή, το, την δημοσκόπηση. δημοσκόπηση. Γιατί αν το κάνανε στου εργαζόμενου του καναλιού του Αλαφούζου, ναι. θα βγάζανε συντριπτικά ποσοστά έναντες ο Σαμαρά. Το γεύτηκα ο ίδιος, mm -hmm. καθώς έμπαινα από την πύλη μέχρι που πήγα στο πλατό ναι. του το Αλαφούζου, ο κόσμο μου έλεγε φάτου ρε φάτου μα έχουν αλλάξει τα τέρματα. Τι έχει κάνει τώρα τώρα, α, α, το φυράνει το και τα, μας ρε, ποιοι, αλαφούζο και ψάχνει να πει: Δεν μα ακούει ο να πω. Λέω ο μέχρι εκεί δεν θα μείνει κανεί. Ο αλαφούζο να μην έχει στήσει αυτή κάθε, τι, εργα... το... Στο, το... Στο, στην α. τουαλέτα α. για να ακούει τι ψιθυρίστρια στον εαυτό του εργαζόμενο. Είναι και στο Twitter. Παίζει και στο Twitter. Ναι, ναι, ναι. Θέλω να σου πω. Κοιτάξτε, εφόσον θέλει να παίζει, α πάει σε μια παιδική χαρά. Έχει τραμπάλε, έχει διάφορα. Το επίπεδο του είναι τέτοιο άλλωστε. Α πάει εκεί, μα τελειώνουμε. Ασχολείται με σοβαρά πράγματα τώρα ο κ. Λαφού. σας σώσει την Ελλάδα. Πρώτα την δεν τροφίτευσε και τώρα ναι. την ταΐζει Ναι, όχι, όχι. Πρώτα την ισοπαίδωσε, <laughs> τη λέρωσε με πετρελοκυλίδε, με αυτά καράβια ναι. που βυθίστηκαν α, δεν ξέρουμε πώ, συμπτωσιακά όλα αυτά. Και από εκεί και πέρα βεβαίω θα μας σώσει. Τι είναι αυτό που μα δείχνει. Α, α, μάλιστα. Εδώ τίτλο τώρα. Λοιπόν, Στροφή 180 μοιρών από Τσίπρα. Αν οι καταλήψεις ήταν κέντρα ανομία, να εφαρμοστεί ο νόμο. Α, ωραία. Φανταστείτε, δηλαδή... παιδιά, μια μισή ώρα έδινε συνέντευξη και δε τον τίτλο που βγάλανε. Γι' αυτό σα είπα ότι ήταν μια από τι πιο ανούσιε, λοιπόν, δεν είχε τίποτα ε... να ερώτηση, πει. Ο ερώτηση, συγγνώμη. Ναι. συγγνώμη. Για τον κύριο Τσίπρα, το κέντρο ανομίας είναι η Βίλα Δηλαδή, είναι και ποιο νόμο να εφαρμοστεί, του δένδια. Των κατοχικών δυνάμεων. Για αυτά μιλάγανε, για τη Βίλα Αμαλία και τι άλλε βίλε. Κοιτάξτε, να ξεκαθαρίσουμε. Έφερε προσωπικά, προσωπικά, ιδεολογικά διαφωνώ όχι με τι καταλήψει. Αλλά με τον τρόπο που γίνονται. Mm -hmm. Δηλαδή, δεν μπορεί να κάνει στο όνομα mm -hmm. τη προσωπική σου ιδεολογία τέτοιε πρακτικέ καταλήψεων. Ναι. Καταλήψει mm -hmm. ή άλλε μορφέ αγωνιστικέ τι εφαρμόζει ο λαό ο ίδιο για το δικό του συμφέρον. Και όχι για ιδεοληψίε που κατέχουμε όλοι εμεί. Σε αυτό διαφωνώ, αλλά αυτό είναι μια ιδεολογική πολιτική διαφορά. Άκριβος. Έτσι. Αυτά δεν γίνονται ούτε με καταστολή ούτε με αστυνομικά μέτρα. Λύονται με δημοκρατία. Δεν φυσικά, βρήκε ο Τσίπρας τη δημοκρατία να την υπερασπίσει. Έτσι. Όχι μόνο δεν υπάρχει δημοκρατία, δεν, έχει, δεν ξέρει τι σημαίνει δημοκρατία στο κόμμα του. Το 1 τρίτο τη ε, ηγεσία του έχει διοριστεί αριστείντην. Για να μην πούμε ποιο διόρισε, ας πούμε, για παράδειγμα, τον κύριο Δελατόλα πολιτικό το σύμβολο. Ποιος διόρισε, ξέρω εγώ, το, το, το, το, το λαγιοτικό πασό προσωπικό του σύμβουλο, για να μην πω για τους Αμερικανούς επικοινωνιολόγους, που είναι οι ίδιοι με τους επικοινωνιολόγους του κυρίου Παπανδρέου και που το, το προτείνουν και το προτρέπουν να κάνει αυτού του τύπου την προεκλογική εκστρατεία. Τι κόντως είναι αστο, αστολουστούν, αστολουστούν. Αλλά κατά τα άλλα, ο κύριος Τσίπρος διαβεβαίωνει ότι δεν πρόκειται να γίνει Πασόκ. Λοιπόν, εδώ ένας φίλος, επειδή είναι στο θέμα, λέει, να ανατρέξει ο κύριος Τσίπρας το 1973 και να, για να φρεσκάρει τη μνήμη του και να θυμηθεί τι έπαθε ο άτυχο Αλιέντε που ήταν και με τον αστυφίλεξ και με τον χώρο Φίλεξ και δεν άκουσε το αίτημα των συνδικάτων για εξοπλισμό των εργατών ενάντια στη διαφαινόμενη τότε χούντα του Πινοσέτ. Με μισό λεπτό εδώ πέρα διαπράττουμε την βορυχία. Αδίκη, ναι. Το να συγκρίνεις τον Τσιπιρίπο με τον Αλιέντε, είναι τη βορυχία. Συγγνώμη, φίλε μου, συμφωνώ απόλυτα με, με την ουσία τη παρατήρηση, αλλά εδώ δεν μπορεί να συγκρίνει δύο άνω Με πράτη. το μέγεθο του, του ανθρώπου, να το συμφωνούμε. Έτσι. Μιλάμε για έναν άνθρωπο εκτοπίσματο. Ο Αλιέντε, όποιο έχει, έχει διαβάσει για αυτόν ή που ε, γνωρίζει για αυτόν, ήταν mm -hmm. άνθρωπο φοβερού εκτοπίσματο και φοβερή προσωπική εντυμότητα και αξιοπρέπεια. Αφήστε το επίπεδο γνώσεων που είχε ο άνθρωπο. Δηλαδή, ήταν λαμπρή προσωπικότητα. Δεν χρειαζόταν την πολιτική για να λαμπρύνει ο ίδιο. Ο ίδιο λάμπρινε την πολιτική με τη συμμετοχή του στην πολιτική. Και ήταν λαϊκό ηγέτη. Όταν μιλάμε για λαϊκό ηγέτη, είναι από αυτού που κατέβαινε. Κατέβαινε στον κόσμο, κατέβαινε εννοώ από, από τα ψηλά κλιμάκια στην πολιτική. Πήγαινε στου αγρότες ή στου εργάτε και τον αγκάλιαζαν. Όχι γιατί ήταν ο ηγέτη, αλλά γιατί ήταν ένα, ένα από αυτού. Παρά το γεγονό. Έτσι, ότι δεν ήταν επαγγελματικά ή κοινωνικο-επαγγελματικά οι με αυτού. Έκανε το τραγικό λάθο να θεωρεί ότι όταν ο λαό παίρνει την εξουσία κρατάει τον ίδιο κρατικό μηχανισμό. Αυτό το τραγικό του λάθο. Και δεν ξερίζωσε όλο τον κρατικό μηχανισμό ώστε να επιτρέψει στον ίδιο το λαό να μπορέσει να τον. Δεν έκανε αυτό που λέμε συντακτική εθνοσυνέλευση. Όπου θεμελιώδει νόμου ξανά από την αρχή από τον ίδιο το λαό. Και ο ίδιος ο λαός επανικοδομεί από, από κάτω προς τα πάνω το κράτος του. Το κράτος που θα είναι στα χέρια του και όχι στα χέρια σκοτεινών παρασκηνίων και άλλων μηχανισμών. Εκεί και το πλήρωσε με τη ζωή του ο άνθρωπος αυτό. Γι' αυτό οφείλουμε να τον τιμούμε. Βεβαίως. Και να διδασκόμαστε βεβαίως από τα τραγικά του λάθη. Αλλά να το τιμούμε. Μην το συγκρίνουμε και πέφτει, πέφτει σε τέτοιο επίπεδο, στο τη της Έλεω, Έλεος. Λοιπόν, θα... Ξάξτε τη συμπεριφορά και τη στάση του Μπρουκινγκς καθ' όλη τη διάρκεια της πορείας του Αλιέντε ως αντιπολίτευση και ως ε, πρωθυπουργός και πρόεδρος της Οικονομίας ε, πρωθυπουργός ήταν της Χιλής Λοιπόν, όλη εκείνη την περίοδο το ρόλο του Μπρουκινγκς απέναντι στη Χιλή Τον κάλεσε μήπως να μιλήσει αν και, σας λέω... Εργασία για το σπίτι αυτή. Αν και, και σας λέω, επειδή έχω βιβλία του. Ναι. Και έχω και βιβλία για αυτόν. Mm -hmm. Και έχω μελετήσει όσο μπορώ αυτή την, την περίοδο. Για να ενασκόμαστε κιόλας. Mm -hmm. Λοιπόν, σας πληροφορώ ότι μιλάμε για φωτεινή προσωπικότητα. Έναν άνθρωπο, ο οποίος όταν άνοιγε το στόμα του, ή όταν έπιανε το γραπτό του, mm -hmm. άφηνε άφωνους φίλου και αντιπάλους. Εάν δείτε τι ομιλίε του, αυτό το ήρεμο ύφος και την αποφασιστικότητα που βγάζουν οι ομιλίες του, το μπλούτο, το λεκτικό, τον τρόπο που τοποθετεί τα ζητήματα, mm -hmm. είναι εντυπωσιακά. Δεν μπορείς να, να μείνεις παρά μόνο έκθαμβος. Βεβαίως, πίστευε, στους, επειδή ήταν καλοπροαίρετος ο άνθρωπος και συνήθως όταν είσαι καλοπροαίρετος είσαι και θύμα. Όταν έχει να κάνει με τσακάλια, με τσακάλια και ολοκλητικά. Λοιπόν, πίστευε ότι τους όρκους πίστες, πίστες που δώσει ο Πινοσέτ ως αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων θα το στηρούσε. Φυσικά, ο Πινοσέτ είναι ο όργανο, το γνωστό όργανο ποιών συμφερόντων, αμερικανικών και άλλων, του Μπρουκίνγκς, λοιπόν, και του τι φόρεσαν. Εδώ μην ανησυχείτε. Μην ανησυχείτε. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση να δούμε με τον Τσιπιρίπο περίπτωση αλλιέντε. Καμία. Εδώ θα δούμε περίπτωση ποινοσέτ καθαρή με αριστερά χρώματα, ποινοσέτ όμως γιατί θα εφαρμόσει την ίδια πολιτική και την ίδια καταστολή και αν τώρα βλέπετε 180 μοίρες και να ανακαλύπτει στη Βίλα Αμαλίας ανομία <Ρι> σαν τα ποτήκια ποτή, και ανεβαίνουμε πάνω στη σκαλή λοιπόν, έτσι. φανταστείτε τα, τα αριστερά ΜΑΤ τι έχουν να κάνουν στην κοινωνία όταν τολμήσει η κοινωνία και αμφισβητήσει από την κυβέρνηση της αριστεράς την πολιτική της. Γιατί το δράμα με αυτούς τους τύπους που ανάγουν στην ιδεολογία το καθήκον του και όχι απέναντι στο λαό, δηλαδή α, έχω καθήκον απέναντι στην ιδεολογία μου, σου λένε, δηλαδή το ότι είμαι αριστερός να. και όχι έχω καθήκον απέναντι στο λαό μου και τα συμφερόντά του και εγώ θα πρέπει να γίνω ο τελευταίος στόχος αμάξης προκειμένου ο λαός να κερδίσει αυτό που οφείλει να κερδίσει αυτή είναι η χειρότερη είναι η ικανή να εφαρμόσουν τις πιο φασιστικές μεθόδους εάν απειληθεί η ιδεολογία τους αυτό το ζήσαμε το ζήσαμε και στην πιο ελπιδοφόρα επανάσταση μετά τη γαλλική που ήταν η ρωσική και μετατράπηκε σε πραγματικό λίκνο φασιστικών πρακτικών και λογικών μέσα στο 30 μέχρι την κατάρρευσή τη. σε διαφορετική βάση σε μια ηλυτρωτική Τη ανθρωπότητα η οποία γίνει στο τερατούργημα αυτό, λοιπόν, αν το, γενι... το είδαμε εκεί και ο λόγο είναι απλό. Εφόσον εγώ κατέχω την αλήθεια, η δική μου ιδεολογία κατέχει την απόλυτη αλήθεια και όχι ο κόσμο με του αγώνε την πάλι την προσπάθεια να επιβιώσει το, το ποστοζήν, το, με... το μεροκάματο, το συμφέρον του, το καθημερινό, την επιβίωσή του. Αν αυτό δεν είναι το κριτήριο τη δική μου αλήθεια και είναι η δική μου ιδεολογία το κριτήριο τη δική μου αλήθεια, τότε εσύ που αντιστρατεύεσαι τη δική μου ιδεολογία ή που κριτική είσαι εχθός της αλήθειας. Άρα πρέπει να εξοντωθείς. Απλά πράγματάκια. Mm. Η λογική αυτή γέννησε τα φασιστικά καθεστώτα στο έδαφος του χρηματιστικού κεφαλαίου, όπως γεννάει και τον παγκόσμιο φασισμό σήμερα, και δυστυχώς μέσα στα πλαίσια του κομμολιστικού και του ισοσελεστικού πειράματος γέννησε τα τερατουργήματα που είδαμε και που τα απομεινάρια τους τα βλέπουμε σήμερα στα κόμματα της Αριστεράς και στις ηγεσίες τους. Είτε Κουπού, είτε ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, θα κλείσουμε τον πρώτο κύκλο. Θα της μία ερώτηση ενός φίλου, του Άγγελου, που νομίζω ότι ίσως δείχνει σύγχυση που μπορεί να υπάρχει σε πολλοι κόσμου. κόσμους. από τοποθετήσεις, δηλώσεις, προφητών τώρα τελευταία, ξέρεις το πρωί στη δύο η εκπομπή του και από χθε ήδη, ο Τράγκα έκραζε με τον χαρακτηριστικό του τρόπο το Τζίπρα για τι κολοτούμπες του μετά τι εκλογέ και το ταξίδι στο Βερολίνο και το, για το γεγονό ότι δεν ποτέ έχει ακουστεί από το ΣΥΡΙΖΑ σχόλιο για την κατοχή τη χώρα, ενώ τώρα πάει να μιλήσει με το Σόιμπλε στα πλαίσια του Μνημονίου, όπω ανακοίνωσαν οι Γερμανοί. Απορία δική μου: Αν και ο Τράγκα είναι καθαρόεμο δεξιό και δεν το κρύβει, πολλέ από τι απόψει του προσεγγίζουν τι δικέ σου. Σε σένα παιδί Δημήτρη. Θα τοποθεσαν να πω μάλιστα ότι ορισμένε περιπτώσει είναι ακόμα πιο δικτικό, με το δικό του λαϊκιστικό τρόπο βέβαια και χωρί να έχει ελάχιστε στο βαθμό τη γνώση σου. Δεν γνωρίζω αν η σκέψη του έχει καταλήξει ακόμα στο προφανέ ότι η μόνη λύση είναι εκτό ευρώ, αλλά εγώ έτσι φρονώ. Δεδομένου ότι ο κύριο Τράκα έχει όπω και να το κάνουμε ένα μεγάλο κρατήριο, όμω θα ήταν καλό να σκεφτείτε κάποια συνεργασία τόσο μεθόνοντα και με άλλου άλλε όφυνε δυνάμει που εκφράζονται αντίθετα στη σφαγή που η φίστα του ελληνικό λάου, έχω να ένα στοιχείο που σα το ξέρει ο άγγελο. Ότι χθε τυχαία το zάπινγκ που έκανα εγώ, είδα την εκπομπή του κύριου Τράγκα στο κόντρε, αν δεν κάνω λάθο, είναι στο κανάλι, και είχε τον κύριο Μιχαλολιάκο. Άγγελε, φίλε μου, ανέτριξε να τη δει αυτή την εκπομπή και να δει πόσο απαντοδόρο ήταν ο κύριο Τράγκα σε αυτή την εκπομπή με τον κύριο Μιχαλολιάκο. Δική μου εκτίμηση μπορώ να το πω γιατί το είδα. Όπω είπα σήμερα για τον κύριο Τσίπρα, ήταν μια ανούσια συνέντευξη. Λοιπόν, εγώ εχθέ είδα μια συνέντευξη, δημοσιογράφο είμαι, είμαι χρόνια, μπορώ να καταλάβω πότε δίνει αβαντά στο συνομιλητή σου και πότε όχι. Λοιπόν. Άγγελε φίλε μου, και όχι μόνο Άγγελο, και άλλοι που μπορεί να έχουν κάποιε απορίε, α τη δείτε και τη χθεσινή έκπομπη. Λοιπόν, ε, το τρώμε λίγο το τραβούδι, γιατί έχω και μια αγωνία Σήμερα γίνονται καταλήψει σε διάφορου ραδιοφωνικού σταθμού, εφημερίδε, όλη ναι, την χώρα. Έναν από του δύο που εγώ μίλησα, τώρα ναι, στο Αγρίνιο, ήταν υποκατάληψη μέχρι τι 10 η ώρα. Και στο Αγρίνιο, στο ναι. Και μετά από... δεν έγινε τίποτα, απλά ναι. το κατέλαβαν κάτι παιδιά διξουσιαστές νομίζω από το διξουσιαστικό ναι. χώρο, τέλος πάντων αυτό πώς διορίζονται, οι ναι. Λοιπόν, δεν έκανα τίποτα και μετά από χώρε σα έδειξε διαματηρίας για του 100 τερίου, περίπου συλληφθέντες από, το... από τη Βίλα Μαλίας. Ναι. Α. Α, γι' αυτό έβγαλε και ανακοίνωση ο... αυτός ο ανεκδίγητος, ο Κερδικοβλού. Ε, ε, με, αφο... oh, ε, με αφορμή βέβαια και τις εκρήξεις Τα καζάκια Τι εκρήξεις ο Θεός Την καζάκια τις κακιάς ώρας ναι. ε, στους, ε, Σε πέντε δημοσιογράφους Βάλανε καζάκια Σε ποιους δημοσιογράφους ε, στον Οικονομέα, στον ναι. Κόνστα, στον ναι. Καρσιώτη. Ναι. Ε, Ποιοι είναι οι άλλοι δύο? Στον Λιάρο. Στον Λιάρο. Η σύζυγό του νομίζω. Ε, Καλά, αυτή ναι, παράπλευρη ναι, η πόλια, η ξέρει, από πόλια. Ο Οικονομέα ξέρει από εκρήξει ε, βομβών και τέτοιο από πολύ παλιά. Νεαρό. Μήπω έφτιαχνε τώρα ναι. καμία και μπερδεύτηκε. Ήξερε, από παλιά. Ενώ θέλω να πω κάποιο που <laughs> την είχε βάλει τότε και το κράτο το, το σοφρόνησε. Γι' αυτό είμαστε τέτοιοι δημοσιογράφοι σήμερα. Λοιπόν, λοιπόν ]ε, ε, να ξεκαθαρίσουμε κάτι, να πούμε στον κύριο Σίμω: Να ψάξετε την τρομοκρατική, mm. εκεί θα για του γαζοφόρου και τα γαζάγια του. Και τώρα, δεξιά, λόγω επιδοτήσεων που περικόπτονται, δεν μπορούν να βρουν πλαστικέ ε, κριτικέ ύλε. <έ mellan σύλλες> Τέλο πάντων, ένα δυναμίτι τη προκοπή. Δεν παίρνουν καζάγια. Λοιπόν, αύξηση την <σ difficulty> <κυ dunno> <γαζάγια. rire> <Λίπον, αυξήσει τις> επιδότηση στην <δε>, τρομοκρατική, να δείτε πώς αυξάνουν οι βομβιστικέ ενέργειε. Όταν ελέγχει η τρομοκρατία στον τόπο. Μα, ε, ε, εγώ νομίζω ότι και άργησε κιόλας. Ε, Έλα, μόρα, τώρα, Είναι ένα άλλο θέμα που θα ασχολούμαστε. Η, η σημερινή περίοδος αποδεικνύει το πόσο το τρομοκρατικό φαινόμενο στην στη χώρα μας ήταν απόλυτα ελεγχόμενο από μυστικές υπηρεσίε και τις δυνάμεις ασφαλείας. Απλά πράγματα. Mm -hmm. Το αποδεικνύει. Γιατί αν σε αυτή την περίοδο δεν έχουμε έξαρση τρομοκρατικού φαινόμενου, mm -hmm. Στην απελπισία της κοινωνίας και τα λοιπά σε, στην, εκδο, στην ε, αυτή την τραγική και ακραία εκδοχή ατομικής τρομοκρατία, mm -hmm. στην οποία οφείλουμε να είμαστε ενάντια όσοι είμαστε υπέρ των μαζικών αγώνων mm -hmm. του λαού την τρομοκρατία αν θέλει την ασκή ο α όταν και όποτε θέλει ο ίδιος και μπορεί. Μόνο τότε. Και απέναντι σε που θέλει. Mm -hmm. Δοσίλογους τα λοιπά. Όπως το κάνει Λοιπόν για να μην υπάρχει το φαινόμενο σημαίνει ότι ελεγχότανε πλήρω σε βαθμό κακουργήματο αυτό το πράγμα, ή το φαινόμενο έτσι, για να μην βέβαιος μπορεί κάποιοι που εντάχθηκαν εκεί μέσα να ήταν αγνοί, ιδεολόγοι δεν ξέρω τι διάολο είναι Ά, τώρα αλλά σε τον άσο όργανο εποχές, ναι, δηλαδή. τον άσο όργανο όμως δεν σημαίνει ότι το ξέρεις και εσύ πάντα Φυσικά. μπορεί να παίξει σε αυτά τα παιχνίδια να το ξεκαθαρίσουμε σε καμία ιστορικά καμία Τρομοκρατική οργάνωση που δημιουργήθηκε από τις αρχές του 19ου αιώνα mm. μέχρι σήμερα σε καμία το τονίζω παγκόσμια δεν έμεινε αλλόδητη από μυστικές υπηρεσίε και δυνάμεις ασφαλείας ούτε μία, δεν υπάρχει ούτε ένα παράδειγμα ούτε ένα παράδειγμα μάλλον κατεξαίρεση ένα παράδειγμα υπάρχει Η οργάνωση του πλανκή οι οργάνωσες του πλανκήστες η οργάνωση του Μπλαϊκή, η οποία εξόπλυσε 500 άνδρες και κατέλαβε το Δημαρχείο του Παρισιού για πέρι, περίπου 50-60 μέρες, έδωσε μια μάχη, τους μαζόψαν όλα μαζί με τον Μπλαϊκή, τον κλείσαν φυλακή και μετά απελευθερώθηκε από την Παρισινή Κομμούνα 1870. Λοιπόν, μόνο αυτή θυμίζεται ότι δεν πάτησε, mm -hmm. αλλά ήταν διάρτητος αστέρας. Mm -hmm. Εντάξει, τώρα ξέρει είναι και λίγο, αλλά ας μην μπούμε σε αυτό το θέμα. Θα δώσουμε, δίνουμε λίγο προτεραιότητα σήμερα, Παρασκευή. Σήμερα, έτσι μια μέρα, λίγο. Δίνουμε προτεραιότητα σε κάποια ερωτήματα. Δεν ξέρω, είναι πολλοί οι φίλοι μα από το εξωτερικό Όχι σήμερα. Όχι το λέω, γιατί ορισμένο κόσμο, επειδή mm. μπαίνει πρώτη φορά στον αγώνα mm. και συνειδητοποιεί την ανάγκη ε, δράση, α πούμε, ενάρεστο. Μερικέ φορέ πέφτει θύμα τη προσωπική του ανυπομονησία. Αν σα πλησιάσει κάποιο. Και σα πει, ξέρει τι γίνεται. Οργανώνουμε μια ένοπλη ομάδα και όλα αυτά τα πράγματα. Μακριά, μακριά, μακριά. Mm. Γιατί είτε ο ίδιο, είτε με στην οργάνωσή του έχει παρυσφρήσει, έχουν παρισφρήσει μυστικέ υπηρεσίε και ασφάλεια και ελέγχεται πλήρω. Ακόμη και αυτό ο βλάκα που το κάνει αυτό το πράγμα να μην το ξέρει, ελέγχεται πλήρω. Α το εγγυώμαι. Mm. Λοιπόν, δεν υπάρχει, σας, λέμε, δεν υπάρχει ούτε yeah. ένα ιστορικό παράδειγμα. Εδώ οι παλιοί που περάσανε δεκαετίε παρανομία μα λέγανε ότι κάθε δεύτερο χρόνο στην καλύτερη των περιπτώσεων, με την καλύτερη δικτύωση, με μαζικέ οργανώσει, με, με, με, με, με, Σαν αυτό που λέγει ο Μάο, ότι ο Αντάρτης είναι σαν το ψάρι. Χρειάζεται η θάλασσα για να κολυμπήσει. Αλλιώ πεθαίνει. Mm -hmm. Η θάλασσα ποιο είναι, ο λαό. Mm -hmm. Λοιπόν, αυτό, ακόμη και αυτό τον τύπο, κάθε δεύτερο χρόνο του τσάκιζε η ασφάλεια οι τους τσάκιζε, τους δι, δι, mm -hmm. και οι μυστικέ υπηρεσίε. Του τσάκιζε, να να όσο μάλλον τώρα για μικρέ γκρούπε οι οποίες θέλουν να κάνουν ένοπλο ή οτιδήποτε φαντάζονται ότι θα μπορούν να κάνουν. κάνουν είναι, ξεκάθαρα, είναι ξεκάθαρα. Αν δεν είναι δημιουργήματα των μυστικών υπηρεσιών και των δυνάμεων ασφαλείας, του παρακράτους δηλαδή, είναι σίγουρο ότι ελέγχονται από αυτό και θα χρησιμοποιηθούν για προβοκάτσια. Γι' αυτό προσοχή, θέλει πάρα πολύ προσοχή. Μη μας πάρει από κάτω η ανυπομονησία. Ο δρόμος είναι ένας. Συγκέντρωση λαϊκών δυνάμεων και μόνο τότε ο λαός μπορεί να κρίνει την ιστορία της ανατόπιση αυτού καθεστώς. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Άλλο άλλος τρόπος είναι σημαδεμένη τράπουλα για να μην πω τίποτα χειρότερο. Να. Λοιπόν, ο Πέτρος από Ρωσία, να πω ότι στελείτε τα μήνυματά σα σήμερα και τις απορρίες σας, θα απαντήσουμε σε πολλούς. Ε, στο 54344. 44 επαμ και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 54344. Λοιπόν, ο Πέτρος από τη Ρωσία. Ε, Ευχαριστούμε για τα καλά σου λόγια, Πέτρο. Τα χαιρετίζετε, και τα δικά μα στη Ρωσία, που φαντάζομαι ότι θα έχετε ιδιαίτερο κρύο αυτή την εποχή. Λοιπόν, νομίζετε, λέει, ότι είναι καιρό να δώσουμε ένα πνεύμα αισιοδοξία, δηλαδή να προσδιορίσουμε και να δούμε προοπτικά τη σχέση μα με τη Ρωσική Ομοσπονδία. Πώ βλέπει ο συναγωνιστή Δημήτρη μια τέτοια δυνατότητα, ποιε προποθέσει θα δημιουργούσαν θετικό κλίμα στι παρούσε συνθήκε, προκειμένου να αναλάβει προ τα εκεί συγκεκριμένε πρωτοβουλίε του ΕΠΑ. Είναι μία μικρή παρατήρηση. Πρώτον, ε, δεν είμαστε εξουσία. Οπότε, <laughs> τι ακριβώς να κάνουμε. ότι ο φίλος Πέτρος από τη Μόσχα έτσι <laughs> μας βλέπει <laughs> τώρα. <laughs> <laughs> Τάξι, μακάρι, αλλά ε, υπάρχει αυτό το πράγμα. Δεύτερον, εμείς δεν έχουμε κόμπλεξ, τύπου χατζηδάκι. όποιο με πληρώνει, σε όποιον λόμπι ανήκω, αυτόν εκπροσωπώ ε, ε, όλοι οι άλλοι είναι κακοί. <laughs> έτσι. Γιατί για παράδειγμα, επειδή δεν τον πληρώνει, ούτε δέχεται να πληρώσει, ούτε να εκμαυλήσει, ούτε να δωροδοκίσει με πολιτικό χρήμα ο τσάβε είναι κακός. Αλλά οι εμμύριδες της Αραβίας, πασάδες τα Γιάννενα. Έτσι, λοιπόν, εκεί ο Χατζηδάκης και το το με τον Τσάβες. Βέβαια, δεν δίνει πολιτικό χρήμα. Ε, επειδή μου δεν του αρέσει Έτσι, ο τρόπο λοιπόν, που δίνεται. Λοιπόν, φυσικά, οφείλει να πάρει η Ελλάδα, να κάνει πολυσχειδή και πολυκεντρική, εξωτερική πολιτική. Αυτό όμω που έχω να πω, είναι αυτό που έχω παρατηρήσει τώρα τελευταία, mm -hmm. είναι ότι η Ρωσία τα έχει με την Τουρκία. Και μάλιστα, οι ντόπιοι ε, τοπάρχες της Ρωσίας, είτε στην Ελλάδα είτε στην Τουρκία, όποτε γίνεται κάτι, λέει η Ελλάδα οφείλει να τα βρει με την Τουρκία. Α, δεν μπορούμε αυτό. Mm -hmm. Βεβαίω, αυτό συμβαίνει γιατί, γιατί ως καρπαζοισπράκτορες που είναι η Ελλάδα, και με δεδομένο ότι την έχει παραπέμψει στο αφεντικό, όπου η Ρωσία έχει κάνει προσέγγιση στην Ελλάδα, την παρέπεψε η ελληνική κυβέρνηση στο μεγάλο αφεντικό, είτε λέγεται Μέρκελ είτε Ομπάμα, έτσι λοιπόν η Ρωσία ξέχασε την Ελλάδα και κάνει προσπάθεια διαπραγμάτευσης κατευθείαν με το αφεντικό. Δεν mm -hmm. θα κάνει με τον παραγιό, με τον Γιουσουφάκη, mm -hmm. έτσι. Λοιπόν, για να μπορέσουμε να έχουμε πρωτοβουλίε, ιστορίε και όλα αυτά τα πράγματα προ χώρε, οφείλουμε πρώτα για κυρία η χώρα αυτή να ανακτήσει την κυριαρχία τη. Την κυριαρχία τη. Άρα υπάρχουν τα βήματα που πρέ, πρέπει να τα ξεχνάμε. Πρέπει και να ξεκινήσουμε αυ... από αυτό. Πώ θα πάμε να διαπραγματευτούμε όταν βασικό. έχουμε τέτοια βάση. Είναι λοιπόν, αν έχει κάποιε ιδέε και οτιδήποτε, πολύ ευχαρίστω. Δεν, δεν είμαστε. Ναι. Λοιπόν, αλλά από την άλλη μεριά δεν πρόκειται να. Φύγουμε από το ένα να πάμε στο άλλο. Πάμε άλλο. Δεν θα μα καβαλεί κανένα. Ναι. Σαν κυρίαρχοι Δεν σαν είναι κάποιο αθώο ο Πούτιν που θα έρθει εδώ και θα πει: ναι. Σα αγαπάω πολύ, θα μα βοηθήσει από την που, είναι που είστε, Έτσι, ναι. Τα συμφέροντά του κοιτάνε αυτοί. Ε, λοιπόν, βεβαίω όταν έχει να κάνει με κυρίαρχο λαό είναι αλλιώ τα πράγματα ναι. από το να κάνει με γύρου ναι. Λοιπόν, αυτό το ένα. Το δεύτερο, πολύ σημαντικό για μένα, είναι ότι έχει ένα πολύ μεγάλο συγκριτικό πλεονέκτημα η Ρωσία. Το οποίο είναι αδιαφεσβήτο. Και ειδικά για μα εξαιρετικά χρήσιμο. Ποιο είναι αυτό? Mm -hmm. Η σιβηρία. Τι εννοείς, Έχουμε να... πολύ κόσμο θα... να στείλουμε <laughs> σιβηρία. <laughs> Κατά ειρικούτσκα μεριά. Στην αρχή λέω, λες να υπάρχει κάτι που μπορούμε να κάνουμε στη σιβηρία. Ξέρεις, ξέρω, φαντάζομαι ότι ξέρει το γεννησέει ποταμό. Α στείλουμε <ε τον Παπα και Γι' αυτό ο Γιωργάκη κάνει άσκηση και αθλείται. Α, εκεί να διανύει. Και έχει βιώσει στη <Σιβηρία> στην Ταϊκά που έχει να βρει, κανό. Όχι μόνο. Δεν γεωγραφικά τα δει. Όχι μόνο αυτό, <σταλίωσαι> αλλά. Ε, ξέρεις, το παλιό όριο στην Τζαρκή Ρωσία, <σταλίωσαι> όπου <σταλίωσαι> άμα τον περνούσε κάποιο, θεωρούταν ότι ήταν εξόριστο πλέον. Στη Σιβηρία. ήταν ο γεννησέει ποταμό. Μάλιστα. Λοιπόν, και μάλιστα εκεί λειτουργούσε, όπω να το πούμε έτσι. Στην, παλιά, στην αρχαία παράδοση υπήρχε εκεί ήταν η συνάντηση των νεκρών με τους ζωντανούς όπως ήταν στην αρχαία παράδοση τα χατάκια, ακριβώς αυτά που συνεδιόντουσαν οι ζωντανοί με τους νεκρούς τους συγγενείς. Mm. Ένα από αυτά είναι κάτω στον, στο, στο μαλέα ε, που σώζεται ακόμη. Mm. Λοιπόν, έτσι ήταν και ο γεννησιακό ποταμό. Όποιο ήθελε να δει τον εξόριστο, το δικό του εξόριστο, ερχόταν σε αυτό το ποτάμι, το συνόδευε μέχρι εκεί. Όταν περνούσε, mm -hmm. τελείωσε. Να το δω. Αυτό καταπληκτικό. Και ό,τι το πέσει με τη Ρωσία. <χει> λοιπόν, αυτό. Άρα, στείλουμε, <χει> δεν Βρήκαμε ήδη, είναι ναι. το πεδίο. Και θα, θα υποφεληθεί η Ρωσία βεβαίω, διότι με τη σκληρή του δουλειά mm -hmm. θα αναπτύξουν τον τεράστιο φυσικό πλούτο που διαθέτει Και, και θα τι βρε, παιδί μου. Ε? Θα δουν και το νέο μοντέλο ανάπτυξη. Ενδυνεύω. Αν θα το γευτούν. Δεν θα δουν. <σκέντρια> τι θα δουν, δεν ξέρω. Αν θα, θα το γευτούν, θα το γευτούν. Λεβαίως, <σκέντρια> λέω, μια και εμεί δεν έχουμε Σιβηρία. Όλο ο τόπο εδώ είναι παραδεισένιο. <σκέντρια> δηλαδή, πού να το στείλει και να είναι άσχημα. Στο ξέρουν οι Σιβηρίε. Όταν ξέρουν οι Σιβηρίε, τα πουλάνε σε πολλοί εκατομμυρίου. Άρα έχουμε πρόβλημα. Έχουμε πρόβλημα. Ενώ Σιβηρία. Και τώρα τελευταία που ο Πούτιν κάνει και μια εξαιρετική προσπάθεια προ το βόρειο ακτικό. Να δει κάτι ωραία μέρη. Θα του χρειάζεται δηλαδή το εργατικό προσωπικό. Δεν, δεν, Αυτό είναι. Δεν, δεν, δεν. Ωραία. Λοιπόν, πε το φίλο το, το Κωνσταντίνο, με το φίλο από την Ολλανδία, ε, ο οποίο ε, εκφράζει την εξή αγωνία στι διάφορε συζητήσει που κάνει. Βρίσκει πάντα λίγο το σκόπελο του πετρελαίου. Δηλαδή, τι εννοεί ο φίλο μα. Ναι. Ότι όλα καλά και όλα ωραία, βρε φίλε μου, να τα κάνουμε, να πάμε, να πάμε στο εθνικό νόμισμα, αλλά τι θα γίνει με το πετρέλαιο. Πέσαμε πάλι, πάλι στο, ναι, στο πετρέλαιο. Ξέρετε, είναι αυτά που λέω ότι οι άνθρωποι ε, σαν και εμένα, αλλά και άνθρωποι πολίτες, που μέχρι χθε ζούσαν μια συγκεκριμένη ζωή, έναν συγκεκριμένο τρόπο ζωή, ξαφνικά έχουν έρθει όλα τα πάνω κάτω. Ε, μέχρι να τα εμπεδώσουμε, να τα καταλάβουμε, να τα αναλύσουμε, χρειαζόμαστε ξανά και ξανά και ξανά να τα πούμε και να τα λύσουμε και, και τι δικέ μα απορίε. Κύριε Ξανασιάδη, το πετρέλαιο είναι το πιο εύκολο πράγμα που να μπορείς να το, δια... το προμηθευτεί στον κόσμο ολόκληρο. Mm -hmm. Στην παγκόσμια οικονομία είναι πάρα πολύ εύκολο. Mm -hmm. Μπορεί να το βρίσουμε πολύ εύκολο, ειδικά τι ποσότητες που χρειάζεται η Ελλάδα. Η οποία είναι μια οικονομία μέσου επίπεδου ε, ανάπτυξης και μέσου επίπεδου ζήτησης. Mm -hmm. Οι ποσότητε δεν είναι τόσο τρομέρες mm -hmm. που ζητάει, ας πούμε, δεν είμαστε ας πούμε, σε μια βιομηχανική χώρα μεγάλο επίπεδο με ειδικό βάρος στην παγκόσμια γεγονά να χρειαζόμαστε έλεγχο τόσο πετρέλαιο. Mm -hmm. Εγώ θα πω πολύ απλά ότι αν εθνικοποιήσουμε τα δηληστήρια αν δηλαδή τα α, πάρουμε από τα χέρια του καρτέλ της Μασαλίας που κατέχει αυτή τη στιγμή τα δηληστήρια της, α, της χώρας mm -hmm. τα κατέχει μέσω του Βαρδινογιάννη το Βαρδι... του, του Λάτσι έτσι, και τέλει, λοιπόν ευαγών ιδρυμάτων mm -hmm. λοιπόν α, α, αυτόματα θα πέσει κατά 25% η τιμή του πετρελαίου διακίνησης. Είτε, είτε κίνηση είτε θέρμανση. Άρα Είναι εθνικοποιούμε... το καπέλο που μας βάζει το καρτέλ. Εθνικοποιούμε το διαλυστήριο. Βεβαίω, Ένα αυτό. Δεύτερον, Πάμε και παίρνουμε από όπου μα προσφέρουν την καλύτερη τιμή. Και μάλιστα σε διακρατική συμφωνία, κάτι που δεν μα το επιτρέπει να το κάνουμε η Ευρωζώνη. Ανοίγουμε πραγματικά την αγορά έτσι. Άντρα, εγώ. Λοιπόν, πάμε. Λοιπόν, γιατί να μην πάρω να το πάρω ας πούμε, από τον κύριο Τσάβε, που λέω, α πούμε, και πρέπει να του πάρω από, το εμί... από του Εμμύρδε που τα παίρνει ο, ο κύριο Χατζηδάκη και με την κυριολεκτική έννοια και με την yeah. μεταφορική έννοια. Yeah. Λοιπόν, γιατί θα πρέπει να το κάνω εγώ αυτό επειδή, ξέρω εγώ τι είναι, το, το πετρέλαιο του, του Τσάβες, ας πούμε, μου μυρίζει άσχημα ενώ των Αράβων μου μυρίζει παρφιού παρφιού, δηλαδή ναι. πως, τι ακριβώς μας συμφέρει αν ψάξεις το διαδίκτυο φίλος που είναι και στην Ουλανδία, και κατά πάσα πιθανότητα, θα έχει και εξοικίωση με το δίκτυο έχει. πήγαινε στην Πέτρο να δεις πόσο οι κρατικές εταιρείε εκεί σου δίνουν τσιφ το το, το το πετρέλαιο αργό και διειλισμένο σε βενζίνη υψηλής περιεκτικότητας σε οκτάνεια θα δεις τιμές και θα πέσεις θα σου πω τα αυτιά κάτω σε αυτέ τι τιμές πρόσθεσε άλλα τόσα για την μεταφορά τον ναύλο, το ναύλο δηλαδή που θα χρειαστεί για να το μεταφέρουμε συν άλλα τόσα για το φόρο που θα βάλουμε έτσι χουστάρουμε ρε, παιδί μου θα το βάλουμε και ένα φόρο έτσι λοιπόν και θα δεις ότι θα είναι στη μισή περίπου τιμή σε τελική στην τελική κατανάλωση, στη μισή περίπου τιμή από ό,τι διακινείται σήμερα η βενζίνη και το πετρέλαιο στην ελληνική οικονομία. Στη μισή! Και επειδή γουστάρουμε περισσότερους φόρους ας πούμε, το γουστάρουμε, το έχουμε μάθει αυτό το πράγμα, να βάλουμε δύο φορές πιο πολλού φόρου, να μην το κάνουμε στο μισή, να στα δύο τρίτα. Θέλω δεν τρελάνια, Ειδικά στο κάψιμο που χρησιμοποιούν η καγέν. Και ε, η ε, Θεράρι, εκεί θα ναι. <laughs> είναι 8 φορές πάνω. Θα είναι ειδική, <laughs> δηλαδή, <laughs> με το που μπαίνει μέσα στο Βέζιν Άδικο, θα πηγαίνει σε ειδικό <laughs> πρατήριο. <laughs> <laughs> δηλαδή, <laughs> τόσο πρόβλημα, <laughs> λέω, ψάξτε τον Άδις φίλε, ψάξτε το στο διαδίκτυο και θα δεις τιμέ. Και θα κουφαθείς. Είναι τόσο απλά πράγματα αυτό το πράγμα. Θα αναβλώσει τα καράβια σου και θα το κάνουμε. Και μέχρι να αυτή θα θα και την εξή τρελή ιστορία. Και επειδή δεν γουστάρουμε να πληρώνουν με ελληνική σημαία αυτή την ιστορία, με Έλληνες ναυτικούς, με προστασία των ελληνών ναυτικών σε αυτή την ιστορία, γιατί θα τους, θα τους κατοχυρώσουμε τα δικαιώματα που δεν τους αναγνωρίζει κανένας εποπληστής, και θα κάνουν αυτή την ιστορία και θα φέρουν πετρέλαιο, το οποίο μάλιστα θα κλείνουν και συμφωνίε και με τους άλλους γειτονικέ χώρε για να μπορούν να πάρουν, γιατί και αυτές δεν είναι οι λύθιες, να πάνε να αγοράζουν από διεθνή αγορά με χρηματιστικέ τιμέ από καρτέλ αυτό το πετρελαιού Και δεν λέω ότι θα γίνουμε η πρώτη δύναμη στον κόσμο. Απλά λέω ότι θα κα... μια μπορέστε. δραστηριότητα ναι. η οποία θα καλύψει και τι ανάγκε μα και θα συντηρήσει ναι. το ναυτικό κόσμο τη Ελλάδα πολύ περισσότερο από ότι ε, ο τεράστιο υποτίθεται ελληνικό εμπορικό που Ολοκύρια ναι. με τη Ριγάνη. Τι εμπορικό στόλος ναι. χωρί ελληνική σημαία και χωρί ελληνικά πληρώματα. Να το βράσω εγώ τον εμπορικό στολό αυτόν. Που δεν είδε ποτέ χαΐρη και προκοπεί κανένας στην Ελλάδα από τους Έλληνες πόπιστες. το ότι τίμημα σε ανθρώπινε ζωές έχει υποστεί η ναυτοσύνη της χώρας στα χέρια τους. Λοιπόν, με αυτόν τον τρόπο βεβαίως, κάτι ανάλογο θα κάνουν και στρακτοπλοεία. Εντάξει, και εδώ να δούμε... Τότε να δούμε του αφοπλιστέ πώ θα ανταγωνιστούν. Κρατική εταιρεία που θα μπαίνει σε αυτή την ιστορία έτσι. Γιατί, μια μικρή υποσημείωση: δεν υπάρχει νησιωτική χώρα στον κόσμο. Mm -hmm. Δεν υπάρχει χώρα που έχει ανάγκη από οκτοπλοεία. Mm -hmm. Ακόμη και οι Ηνωμένε Πολιτείε. Mm -hmm. Που δεν υπάρχει κρατική συμφέροντα εταιρεία που κάνει την ιστορία αυτή. Και α μπαίνει ποτέ άλλο ιδιότητα θέλει μέσα. Σου λέει δηλαδή, το κράτο εξασφαλίζει τα ελάχιστα όταν να υπάρχει επικοινωνία για είναι δικαίωμα. Είτε αυτό κατοικεί στη Γάβδο είτε κατοικεί οπουδήποτε αλλού έχει το ίδιο δικαίωμα μετακίνηση και μεταφορά με τον οποιοδήποτε άλλο στην Ελληνική πολιτική Ελλάδα. αλλά το κράτο εξασφαλίζει αυτό το πράγμα. Και από εκεί πέρα. Εάν κάποιο ο ιδιώτη μπορεί να εξασφαλίσει καλύτερε προοπτικέ, καλύτερε τιμέ, καλύτερε συνθήκε από την κρατική εταιρεία, πολύ ευχαρίστω πελάτε εδώ να δούμε πώς θα πει διαφορά ο Σάγκο. Χωρί επιδοτήσει, χωρί τίποτα. Ελεύθερη αγορά θέλουν Λοιπόν, ε, αν μπορεί ε, σύντομα, διότι θα επανέλθουμε μετά και θα πούμε και για την Κύπρο, γιατί είναι και επίκαιρο, έχει κάνει ήδη δηλώσει ο κ. Σαμαρά, είπε ότι η Κύπρο θα τα καταφέρει. Οχ, Παναγία, πάει εκεί. θα το δούμε μετά. Ε, ε, Ακρατή, αναφέρεται εξή πριν μήνε, κ. Καζάκη, μα είχατε μιλήσει για το διπλό νόμισμα που μπορεί να επιβάλλει η Γερμανία σε εμά. Τι ακριβώ συμβαίνει με αυτό τώρα. Αυτή τη στιγμή το διπλό νόμισμα είναι αντικείμενο σύγκρουση γερμανικών και αμερικανικών συμφερόντων. Η Αμερική θέλει το διπλό νόμισμα στον Νότο να είναι το δολάριο. Το δεύτερο νόμισμα μάλλον να είναι το δολάριο. Να. Λοιπόν, και εδώ πέρα υπάρχει μια σύγκρουση. Οι Γερμανοί έχουν εκπονήσει μελέτες για εθ, ε, τύπου εθνικά νόμισματα. Όπως για παράδειγμα ήταν η Μισοβιακή Δραγμή που εκδίδανε οι ίδιες στην, ε, παλιά κατοχή. Οι Αμερικανοί δεν γουστάρουν αυτό το πράγμα. Θέρουν τη διοζίζηση του δολαρίου και σε αυτή την ιστορία. Και με αυτόν τον τρόπο να υπάρξει ένα peg για αυτέ τι χώρε ανάμεσα στο δολάριο και στο ευρώ. Αυτό παίζεται αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, δεν ξέρουν πώ θα καταλήξει αυτή η ιστορία. Γι' αυτό θέλουν του πρακτορέ του οι Αμερικανοί στι κυβερνήσει ιδιαίτερα των χωρών που υποφέρουν mm -hmm. από τη χεροκοπία, ώστε να οδηγήσουν ταχύτερα σε ένα τέτοιο παγκαρίου ευρώ εντό τη ευρωζόνηση και κυρίω το ευρωπαϊκό νότο. Ο Τσιπηρύπο μάλλον σε αυτό το παιχνίδι θα πάει να παίξει. Το είπα εγώ, θα μας μείνει αυτό το σηκάω τώρα. Φαντάσου ε, για το Δαλάι Λάμα έφαγα τέσσερα αρνητικά χειδέα, χειδέες επιθέσεις από την Αυγή. Τώρα για τον Τσιπηρύπο πώς θα πάω. Τώρα καλά, τώρα θα δεις τι έχει να γίνει. Λοιπόν, θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Ε, από ό,τι βλέπετε σήμερα η εκπομπή έχει θεωρωθεί, την έχω θεωρώσει σε εσάς έτσι λοιπόν, τα μηνύματα τις απορίες σας, όχι προλαβαίνουμε βέβαια τις απορίες σας πριν πάμε, να... γιατί έχουμε κανένα δύο λεπτά έτσι να πω γιατί ναι, οφείλω ναι, να το α, πω α, λοιπόν ναι. σε σχέση με το συνέδριο που έγινε το 1995 στο Σαν Φραντζίσκο στο Θεμον ναι. ε, Hotel ε, λοιπόν, που είπαμε ότι υπάρχει στο Global Trap το βιβλίο των δύο γερμανών δημοσιογράφων που το παρακολούθησαν και εκεί αναφέρονται. Ξεκινάνε το βιβλίο τους με αυτό και αναλύουν το, το πού θα οδηγήσει. Mm -hmm. Λοιπόν, ένας φίλος ε, μου έστειλε ένα μήνυμα ε, που λέει ότι υπάρχει αναφορά στο συνέδριο αυτό σε ένα βιβλίο στα ελληνικά, γιατί το βιβλίο του συγκεκριμένου των το γερμανών δημοσιογράφων υπάρχει στα γερμανικά και στα αγγλικά. Ε, δεν υπάρχει στα ελληνικά. Ε, υπάρχει όμως μια αναφορά στο συνέδριο αυτό στον, ε, στο βιβλίο «Η εκπαίδευση της Αμάθεια του Ζαν Κλοντ Μισεά, Στη σελίδα 35, τέλο πάντων συγκεκριμένα. Το βιβλίο το ξέρω. Είναι εξαιρετικό βιβλίο για να καταλάβει κάποιο το ποιο και με ποιο σκοπό διέλυσαν το εκπαιδευτικό σύστημα στην Ελλάδα, το επιχείρησαν στη Γαλλία και το επιχειρούν στη Γαλλία. Και ο Ζακλοντ Μισεά είναι ανάμεσα σε εκείνου εκπαιδευτικού που αντιστέκονται στη λέλαπα τη διάλυση του, του κλασσικού τόπου αντίληψη παιδεία. Mm -hmm. Έτσι, όπω γίνεται και στην Ελλάδα. Θα δείτε, διαβάζοντά το, θα δείτε ότι τι συμβαίνει, θα ότι δεν συμβαίνει στην Ελλάδα, και τι συμβαίνει στην Ελλάδα. Όμως, εγώ δεν το ανέφερα το βιβλίο αυτό, αν και ξέρω ότι υπάρχει αναφορά εκεί, διότι δεν αναφέρουμε ποτέ δευτερογενείς πηγές. Να ξέρουμε. Yeah. Ο κ. Ζαν Κλοντ Μισεά και ο ίδιος το έχει διαβάσει στο βιβλίο των γερμανών δημοσιογράφων από όπου και το παίρνει για να το αναφέρει. Μάλιστα, μάλιστα. Έτσι. Αυτό δεν το μειώνει καθόλου τον άνθρωπο, προ Θεού. Αλλά ότι δεν ήταν εκεί, αναφέρει την πηγή των ναι. πρωτογενεί Δεν είναι πρωτογενή πηγή Γι' αυτό και δεν μπορούσα να την ναι. να αναφέρω έτσι ναι. για να μαθαίνουμε ναι. ε, διοντολογικά πώ χρησιμοποιούμε πηγέ. Ναι. Και βεβαίω να το αναφέρουμε, γιατί το αναφέρει και ο, ναι. ο Ζαν Κλοντ Μισεά, με την, υπογρά... με την υπογράψη ότι πρόκειται για δευτερογενή πηγή. Έτσι. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, τώρα πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Ξακολουθήστε να στέλνετε τι απορίε σα και τα μηνύματά σα. ΕΠΑΜ και, και αποστολή στο 54344 ή στο email τη εκπομπή, εκπομπή αεπαπάκιτ.email.com. Λοιπόν, Δημήτρη Καζάκη, Γεωργία Μπάστα, στι 2.30 θα είμαστε μαζί. Τελευταία μέρα τη εργάσιμη εβδομάδα με το ανέκδοτο που ξεκίνησα θα τελειώσω εγώ. Καταλαβαίνετε, το πάω μέχρι τέλο. Λοιπόν, ε, να, να σα υπενθυμίσω ότι αύριο ο Δημήτρη Καζάκη θα είναι στην, στο Αγρίνιο. Ε, στι 7.30 το απόγευμα θα μιλήσει στην αίθουσα του Δημοτικού Πάρκου. Ενώ το πρωί τη Κυριακή, στι 11 το πρωί συγκεκριμένα θα μιλήσει στην Αμφιλοχία, τη Δημοτική Αίθουσα Αφών τρομπούκι Αθλητικός Σύλλογος Αμφιλοχίας, οδός Γεροθανασέων πίσω από το Κέντρο Υγείας. Λοιπόν, αγρίνιο το Σάββατο, Αμφιλοχία την Κυριακή και τη Δευτερό το Απόγευμα θα είμαστε στο Κεφαλάρι. Στο Έχει Κεφαλάρι, στις 6 ώρα. Ναι, στο Ίδρυμα Λάτση, εκεί. Όχι, έξω, θα όχι, θα είμαστε ε, προς συγκέντρωση, ναι. θα γίνει στην, στην, πάνω, στην πάνω μεριά του Άλσου της Κυφισιάς. Δηλαδή κατεβαίνεις από το μετρό, ανεβαίνεις από το άλσος και ευσιασμό μέσα και όλα συνομού από το άλσος και συγκεντρώνομαστε εκεί και θα πάμε ε, εν είδη Λιτανίας, να ζητήσουμε συγγνώμη από τον Αρχιεπίσκοπο τη Διαπλοκής. Μάλιστα. Λοιπόν, είμαστε εκεί γιατί το Ιωβε... Θα δώσει θα, θα βραβεύσει ναι, τον κύριο Παπαδήμο, ναι. ο κύριος Τουρνάρας θα είναι εκεί, λοιπόν, ο κύριος Ράπανος θα είναι εκεί, Βεβαίως, όλα, οι, όλα οι, τα οι, καλά παιδιά θα είναι όλοι, εκεί, όλοι, μπορεί και ο κύριο Συμίστης. Λοιπόν, παίρνουμε την παρέα μας, παίρνουμε το κίνημά μας, παίρνουμε το σωματείο μας, τη σχολή μας, το σχολείο μας, ό,τι θέλει και ο καθένα και πάμε εκεί. Και προσέξτε... Δεν πρόκειται να κάνουμε απολύτως τίποτα. συγνώμη Συγγνώ... πάμε να ζητήσουμε. Ναι. Συγγνώμη για τους λίγους φόρους που μας έχετε βάλει, mm. την τόση λίγη ανεργία τη οποία πραγματικά μας έχετε χαρίσει ναι. ε, και την τόσο αξιόλογη ζωή μα... και μας επιτρέπεται ακόμη να έχουμε καταθέσεις. Δεν είμαστε... Δηλαδή μιλάμε, συγνώμη εμείς ειλικρινά το λέω, τα μα τα λένε περισσότερους φόρους εδώ και τώρα. Mm -hmm. Δεσμεύστε τις καταθέσεις. Ωραίο σύνθημα και αυτό μ' αρέσει. Δηλαδή, yeah. εμεί πάμε, yeah. πάμε να ζητήσουμε συγγνώμη. Περισσότερο σόιμπλε. Να μην παρεξηγηθούμε. Πάμε να ζητήσουμε συγγνώμη. Γιατί το υπάρχουμε. Α. Ah, ωραία. Ε, και να ζητήσουμε επίση συγγνώμη γιατί μετά από τόσα πολλά που μα έχουν κάνει, yeah. κατορθώνουμε και επιβιώνουμε. Yeah. Μην ανησυχείτε, δεν θα είναι για πολύ. Yeah. Γι' αυτό να πάμε να ζητήσουμε συγγνώμη yeah. λίγο πριν έχουμε, πεθάνουμε. Θα έχουμε και πάριο να ακούμε αυτό που λέει συγγνώμη που σ' αγάπησα πολύ. Ε πάντα. Ε, αυτό, αυτό, θα αυτό θα είναι θα το ελληνικό σύνθημα. Ναι, θα αυτό το κομμάτι. Ε, στα σοβαρά τώρα, απλά α, να πούμε ότι όποιο το λέει καρδούλα του ναι. και δεν είναι παρλαπίπας. Ναι. Αυτό το γνωστό καφενοειδές είδος που κάθεται στην καρέκλα και απλά... Και λέει πού σιχτηρίζει. είναι πρέπει παιδί μου η ανεργή, πού είναι όλος αυτός ο καρδίος. Ελάτε να τους Είμα. δούμε από κοντά. Ελάτε, Σας λέω, μας. δεν πρόκειται να βγαίνει απολύτως τίποτα, γιατί συγγνώμη πάμε να ζητήσουμε. Είμα. Θα δείτε, θα μας ανοίξουν και την πύλη να, μπουνε, να μπούμε μέσα και θα τους πούμε ε, κβάθους καρδίας... Για το πόσο ενθουσιασμένοι είμαστε mm -hmm. για τον τρόπο που μα συμπεριφέρονται και λίγα μα έχουν κάνει, εμεί ζητάμε περισσότερα. Δηλαδή, είναι λίγοι οι φόροι και άλλοι φόροι. Δηλαδή, δεν καταλαβαίνω γιατί ας πούμε πρέπει να αμείβεται το εργαζόμενο. Τι, τι, τι διαστροφή είναι αυτή, mm, Το είπε ο κύριο Δούκα αυτό. Τελείωσε. Αφήνει τελειώσει. Είναι θελοντική εργασία. Λοιπόν, εμεί πάμε να ζητήσουμε από τον κύριο Παπαδίμου mm -hmm. να εισηγηθεί να καταργηθούν οι μισθοί. Mm -hmm. Τελείωσε εφόσον δουλεύει ο άλλος δεν έχει ανάγκη από μισθό λοιπόν και εφόσον υπάρχει άνεργος και δεν έχει πεθάνει ακόμη ως άνεργος σημαίνει, <laughs> σημαίνει ότι έχει κρυφά εισοδήματα <laughs> να το φορολογήσουμε mm. δηλαδή με τεκμήριο mm. τεκμήριο της ζωής του ζεις, ναι, αν συντηρείς και οικογένεια τέσσερις φορές τεκμήριο είναι απλά τα πράγματα. Εμεί αυτό πάμε να ζητήσουμε. Εγώ βλέπω ότι έχει σχέδιο πάντω. <σ et gly> <laughs> λοιπόν, πάμε σχέδιο. Στι 6 το απόγευμα είναι το ραντεβού. Mm -hmm. ε, με το, πάμε με τον με το, με ηλεκτρικό βολεύει, ο ηλεκτρικό σκηνικό. <σκυγνωρίζα> ε, Κατεβαίνουμε κάτω και στο άλσο είναι η συνάντηση. Και πάμε μεριά. μεριά και που λέει ο τροχονόμο. Που είναι ο τροχονόμο, <σκυγνωρίζα> για όσους ξέρουν από την κοινή Εκεί δίνουμε τη συνάντηση. Και να πάμε ήσυχα-ήσυχα. Να του πούμε ρε, παιδιά. Να γνωριστούμε. πάρα πολύ. καλή Και είναι σημαντικό υπόχρεη και με πολλές, με βέβαια, με πολλές ναι. μεριές ναι. λοιπόν ένα quiz εγώ θα ήθελα να βάλω έτσι για τη Δευτέρα για, βα... Α, για τη Δευτέρα, για δευτέρα να... μπορεί να μου βρει κάποιος τριμηνία έκθεση τέλος του χρόνου του Ιωβέ που έκανε σωστή πρόβλεψη για τον επόμενο χρόνο ας μου βρει μία Εδώ, ε, είναι δουλειά για το σαββατοκύριακο παιδιά, Κοπεριά ναι, ναι. μέχρι τη δε, Δευτέρα οι ναι. απαντήσεις σας ναι. ας μου βρει μία ναι. και αυτό το τέλος πάντων το Ινστιτούτο, Ινστιτούτο. το επιδοτεί το ελληνικό κράτο. Μα εννοείται. Έτσι. Ο Έλληνα φορολογούμενο το πληρώνει. Δεν μπορούμε χωρί Ινστιτούτο. Βεβαίω απολύουμε του ερευνητέ και του επιστήμονε και το προσωπικό, υποστηρικτικό προσωπικό από τα δημόσια ερευνητικά Ινστιτούτα, αλλά αυτά τα, τα, τα, τα, τα, τα τραγικά Αυτή είναι πράγματα δεν επιδοτούμε. Αυτή είναι τεμπέλη, δεν είναι διαφθαρμένοι για αυτό του ε, Αυτή Γιατί. είναι βέβαια. Δείτε μου μία σωστή. Εκτίμηση ναι. του τριμηνίου τέλου έτου για την επόμενη χρονιά. Ναι. Μία σωστή. Ναι. Ωραία. Το Σαββατοκύριακο αυτό θα προσπαθήσουμε. Για να καταλάβετε δηλαδή και πόσο σωστή είναι η πρόβλεψη που κάνουν τώρα: 27% που την έχουμε πιάσει, το 27% το έχουμε πιάσει ήδη. Το έχουμε πιάσει ήδη. Ναι. Επάνε στα σταθερά σου λέει εντάξει, μπορούμε να πάμε 40% λοιπόν, ας πούμε. 4,6% 4,5 4,5% προβλεπόταν. 4,6%. είναι 4,6%, είναι 4,62. Ναι. Ναι, Αυτή ναι, ναι, είναι η <laughs> Και βεβαίω δεν μας λένε πότε, ούτε μας έχουν αναλύσει, με ποιο οικονομικό ακριβώς μοντέλο προβλέψεις λειτουργούν. Ξέρεις. Ξέρεις Α, ποιο μοντέλο. Όχι. Ε, μοντέλο, ε, το, το συγκεκριμένο μοντέλο λέγεται τσιγαριλίκης τουρνάρους. Θα <laughs> με <laughs> πνίξεις τι είναι αυτό. Παίρνει <σίγε> ε, ένα τσιγαρήλίκι, ξέρει. Μια <σίγε> μπάφαρε, παιδί μου, μπάφη τι σημαίνει αυτό. οικονομικό εργαλείο. Αυτό που μπαίνει σε χειμερινή ανάγκη, ξέρει ένα είδο, α πούμε, σαν, <σίγε> σαν, την παλιά, σαν την παλιά που μασούσε δαφνόφυλα <σίγε> και βγάζει προφητείε. Okay. Με τον ίδιο okay. τρόπο βγάζει προφητείε. <σίγε> Ωραία, πολύ καλά. Αν τώρα αν έχει κάποιον άλλον ιερέα δίπλα την ώρα που μασουλά τι δάφνε και τι φιλήξει, ξέρει αυτό είναι ο χρησμό. Θα βγάλει αντίστοιχο. Λοιπόν, πόσο φάνηκε ο κύριο Γκέρ σήμερα. Ναι, έχει, είναι... Ο κύριος Γουγκέρ ε, έχει πάρει την Ελλάδα στα χέρια του. Ναι, είναι, ε, το εγώ πρόβλημα. νομίζω ότι πρέπει να το στο ατολογήσει κύριε Παπαρίγα. Ε? Η κυρία Παπαρίγα πρέπει να το στο το κόμμα τη. Έχει πάθει κάτι. Τι, τι του συμβαίνει. Γιατί, <χαι> ξέρεις, είναι, κάνει ταξική ανάλυση. Ναι. Κάνει ταξική Φέρνω ανάλυση τα και τα χωριστή ειλικία ολιγαρχία, ναι. ολιγαρχία ε, Και επειδή το έχουμε ξανασχολιάσει αυτό, θα το ξαναπούμε. Mm. Υπάρχει ένα σοβαρό θέμα εδώ. Έχει ξεκινήσει υποτίθεται ένα πόλεμο ενάντια στην οικονομική Ολυγαρχία mm -hmm. Αν θέλετε να ψάξετε από ποιου, θα εντυπωσιαστείτε. Εγώ θλίφτηκα mm -hmm. το ότι είδα να συμμετέχει σε αυτήν την ιστορία και ο δημοσιογράφο Βαξιβάνη, με άνθρωπου ναι, στο New York Times. Mm -hmm. Και θα σα πω για ποιο λόγο. Πρώτον, καταρχήν, ποιο είναι ο Γιούγκερ που μα λέει για την ελληνική οικονομική Ολυγαρχία Ποιο είναι αυτό. Αυτό ο κύριο είναι ο, ο πατέρα του. Ήταν δοσίλογο στην κατοχή. Κοίταρε κάτι πράγματα. Στην αριζητική κατοχή, Υπηρέτησε στα βάφεν Εσές που στρατολογήθηκαν στο Λουξεοβούργο. Και μάλιστα πολέμησε στον Ανατολικό Μέτωπο. Δυστυχώς οι σοβιετικοί τότε δεν τον καθάρισαν. Και έχουμε το Γιούγκερ στην πλάτη μας τώρα. Έτσι. Λοιπόν αυτός ο τύπος. Ήταν από παιδί, 16 χρονών, στατολογήθηκε στο κόμμα τη δεξιά, έτσι λεγόταν προπολεμικά, αλλά μετά έγινε δημοκρατικό Γιατί επειδή συνεργάστηκε με του ναζί, ναζί κατακτητές στο κόμμα τη δεξιά, okay. έγινε τόσο αποτρόπ, αποτρόπαιο που αναγκάστηκαν να αλλάξουν την επωνυμία. Ε, το μεγάλο δουκάτο επιβλήθηκε και κατατήθηκε χάρη στα όπλα των Βρετανών. Εάν επέτρεπαν στου Λουξεμβουριανού, δεν θα υπήρχε ούτε δουκάτο, ούτε μεγάλο. Τίποτα δεν θα υπήρχε. Λοιπόν μετά την, την απελευθέρωση. Αυτός ο τύπος λοιπόν 16 χρόνων χώνεται στο κόμμα αυτό το οποίο του εξασφαλίζει ε, ένα, ε, πώς το λένε, ένα πτυχίο πτυχίο της πλάκας για τη νομική σχολή τα κομματόσκυλα ξέρετε πως περνάνε από την ιστορία ε, με κομματική υποτροφία το οποίο βεβαίως δεν του, χρειά, δεν του χρειάστηκε πουθενά διότι με το που το απέκτησε ήταν το προσόν του για να γίνει επαγγελματία πολιτικό. Αυτό που είναι επαγγελματίας πολιτευτή και δεν έχει δουλέψει ούτε μία μέρα στη ζωή του, δεν ξέρει τι σημαίνει ημεροκάματο. Δεν ξέρει. Έχετε τώρα και κάνει κριτική σε ποιο, στου κατοικώνε και ομοίωσή του. Λοιπόν, τώρα να δούμε. Γιατί τα βάζουν με του Έλληνε, με του Έλληνε ολιγάρχε. Δεν του ε, βάζουν με οποιοσδήποτε. Τα δικά του τα παιδιά τα έχουν εξαιρέσει. Μαϊλίδε, βαρδινογιανέου, ε, πώ το λένε. Ο Μαίλη άλλωστε έχει φροντίσει για καλή καλύψει τη θέση του. Έκανε το πρόεδρος του γερμανικού μιλτήριου. Έτσι. Μέχρι το Μαίλη ήταν οι Γερμανοί οι πρόεδροι. Τώρα μπήκε ο Μαίλη, ξέρετε. Τι τώρα... ε, Μαίλη, τη Γερμανός ε, Ναι, λοιπόν. <laughs> τώρα, ποιο είναι το θέμα εδώ. Το θέμα είναι το εξή. Χτυπάνε mm. γιατί. γιατί δεν θέλουν ω κατακτητέ να αφήσουν κανένα περιουσιακό στοιχείο, ακόμη και από κομμάτια τη ολιγαρχία που δεν συνέπραξαν με την κατοχή και που είναι με αμερικανικά συμφέροντα ή που παίζουν άλλα παιχνίδια δικά του. Αυτό είναι το μήνυμα που του θέλουν. Ε, Ένα θα σα αφήσουμε σε γλώσσο Ο κύριο Δασκαλώπουλο έκανε τα πάντα να εξασφαλίσει μερίδιο από τη λαϊλασία τη χώρα. Επειδή όμω η κρίση βαθαίνει, οι κατακτητές τη χώρα, αυτοί που θέλουν να τη διαλύσουν και να την στέλνουν το μήνυμα στον Δασκαλώπουλο και ΣΥΙΑ, σε συμμορία δηλαδή ναι. που λέει λατούσε προνομιακά τη χώρα επί δεκαετίες ότι δεν μπορεί να τους αφήσουν τίποτα ούτε βρακή στο μπουπό του. Δεν μπορεί να τους αφήσουν. Mm -hmm. Γι' αυτό και τους επιτίθεται. Ε, αν, θέλετε να καταλα... αν θέλετε να καταλάβετε τι ακριβώς προσπαθούν να κάνουν διαβάστε τα κείμενα, την αθρογραφία των αζίπωπα οργανιστών του πρώτου χρόνου τη κατοχής. Του τρόπου που, επί... που κάνανε επίθεση ενάντια στην οικονομική ολιγαρχία που στήριξε του Βρετανού στην Ελλάδα, Μποδοσάκηδε και λοιπούς. Αγγελόπουλους και τα λοιπούς. Δεν ήταν αντιστασιακή αυτή. Μποδοσάκηδε και Αγγελόπουλοι. Όχι, απλά χτυπούσαν αυτού με αντικαπιταλιστικό μένο. Να δει, στείλουν αντικαπιταλιστικά λογίδρια, βγάζαν οι πράκτορε των uh, ναζιστικών δυνάμεων κατοχή, λέγοντα ότι αυτοί είναι οι εχθροί και εμεί ήρθαμε να σα σώσουμε από αυτού του εχθρού. Η ιδεολογία που θέλουν να πλασάρουν είναι ότι εφόσον έχετε μια οικονομική ολιγαρχία, πολιτική και οικονομική, γηγενή, η οποία σας, αλά... σας έχει αλλάξει τα φώτα και σας έχει οδηγήσει εδώ πέρα και δεν συμμερίζεται και τον πόνο σας, οπότε καλύτερα που έρχομαστε εμείς να σας απαλλάξουμε από αυτούς, είναι η ιδεολογία της κατοχή. επίσημα. Εμεί θα βγάλουμε τώρα σαν πάμε ότι δεν μια εκδοτική δραστηριότητα γιατί έχουμε παεντήσει. Δεν yeah. μπορούμε να περιμένουμε από το τώρα yeah. συγκρόστο. Κάνουμε βιβλία που δεν πρέπει να βγουν. Θα φροντίσουμε να τα βγάλουμε εμεί. Ένα από αυτά είναι η δίκη των συλλομων. Yeah. Να δείτε τα κείμενα που yeah. βγάζουν. Yeah. Δυστυχώ, ο κύριο Βλάχο Καθημερινή, ο Σπύρος μελά, ο κύριο Λαμπράκης του Ελευθερού βήματο και των Αθηναϊκών νέων, δεν κυνηγήθηκαν με το σύλλογο ω αυτοί που αυτή την τότε. Οπότε η κύρια ενυπόγραφα, τα λέγανε τότε. Λοιπόν, αυτό είναι το παιχνίδι. Και με μεγάλη μου α, εντύπωση μου κάνει το γεγονός ότι ο κύριος Βαξιβάλης που ξέρει, όταν έγραψε αυτό το άθρο του New York Times, ενάντια στους Έλληνες έτσι πολιτικούς και οικονομικούς, να. ξέχασε να πει ότι αυτή η τύπη, όλο αυτό το συνοθήλευμα, αυτή η συμμορία που κατάγεται από τους κοτσαμπάσιτε. Αναγεννήθηκε με τον μαυραγωρητισμό και τώρα πραγματικά ξαναοδηγείται στη φυσική του κήτη, δηλαδή στον μαυραγωρητισμό ξανά, ξεπουλώντα όλο την χώρα. Υπάρχει και υφίσταται. Γιατί υπήρχε βαβαροκρατία και ξένη κρίδα παλιά. Γιατί υπήρχαν οι πρόσφατε δυνάμει μεγάλε. Γιατί υπήρχαν πάντα ξένα κέντρα που του στήριζαν, του αναμόφωναν και του ξαναεπέβαλαν σε αυτόν τον τόπο. Γι' αυτό υπάρχουν. Αυτή η ληστοσημoria υπάρχει και διαφερτεύει τον, τον κόσμο. Το, το τόπο. Όχι γιατί έχει ρίσματα στο ελληνικό λαό. Mm -hmm. Ο ελληνικό λαό δεν έχει δει χαήρη και προκοπή από δάφτου. Γιατί όπω για παράδειγμα δώσανε ό,τι δώσανε mm -hmm. οι άλλε ασκήσει τάξη σε άλλε χώρε για να μπορέσουν να ενσωματώσουν τον λαό. Δεν είναι χαήρη και προκοπή. Γιατί την επέβαλαν οι ξένε δυνάμει με ξένες λόγες, ξένε εμπεμβάσει, ξένε πρεσβείε. Με αυτόν τον τρόπο επιβλήθηκε αυτή η ολιγαρχία. Mm -hmm. Να μην τα ξεχνάμε. Γι' αυτό και πρωτοστάτησε. Πάντα στο ξεπούλημα του, του ελληνικού το έθνους το... και του ελληνικού κράτους. Πάντα έβγαλε τους περισσότερους δοσύλλογους, τους περισσότερους εθνοποδότες. Λοιπόν, τώρα θα σε τρέξω λίγο, γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο. Ε, θα επανέλθω σε ένα θέμα. Ε, δεν θέλω να νομίζει η φίλη μα ότι θα τα αφήσουμε. Η φίλη μα η Ντίνα λοιπόν. Καλημέρα καλή δύναμη. Κυρία Μπάστα ακούω και εγώ τράγκα και θεωρώ ότι καζάκης και Τράγκα είναι οι μόνε φωνέ που κραβγάζουν κατά τη κατοχή τη χώρα. Η ερώτηση του ακροατή σα επιθυμενοι στον Καζάκι και περιμένω και εγώ την απάντησή του. Η στάση του Τράγκα στην τηλεοπτική του εκπομπή έχει εξηγηθεί από τον ίδιο και από με ενδιαφέρει ποιο καλή, κάθε φωνή που δεν είναι δική μας φωνή με την εκτίμηση Τίνα. Τίνα, Δική μου, δικό μου σχόλιο, θα δώσω το, στο Δημήτρη το λόγο. Λοιπόν, ε, καταρχά, εγώ δεν απαξιώνω κανέναν και θα σου, ε, μάλλον δεν, δεν έχει ακούσει που έχω πει πολλέ φορέ. Ο δημοσιογράφο πρέπει να καλεί τους πάντες και να μιλάει με όλου. Αυτή είναι η δουλειά του. Έτσι. Γιατί κατά καιρού βλέπουμε ότι καλεί την τη μια Πρέπει να μιλάει με όλου, αυτή η δουλειά του όμως κανείς δεν έχει έρθει από παρθενογέννηση σε αυτή τη χώρα, όλοι έχουμε μια ιστορία, έχουμε μια στάση ζωής και στη ζωή μας και στο επάγγελμά μας, λοιπόν, και κρινόμαστε. Εγώ αυτό που είπα είναι το εξής, ότι κάθε δημοσιογράφος, πόσο μάλλον κύριο Στράγκας, που είναι ένας παλιός, πανέξυπνος και πολύ καλός δημοσιογράφος, ξέρει να στήσει μια εκπομπή. Αυτό είπα. Λοιπόν, δείτε λοιπόν πώ έστησε την χθεσινή εκπομπή με τον κύριο Μιχαλολιάκο και τα δικά σας αλλά δείτε τι είναι εκπομπή αυτό. λοιπόν καταρχήν να πω το εξή. το να μπορέσεις να καταγγέλεις αυτό το καθεστώς είναι εύκολο, σχετικά εύκολο ειδικά όταν σου εξασφαλίζει η Έτσι. το δύσκολο είναι να πεις τι πρέπει να γίνει Εκεί είναι μεγάλη ηθοποιό διαφορά. Μεγάλη ηθοποιό διαφορά. Mm. Κραβιές ενάντια στο καθεστώ κατοχή βγάζει και η χρυσή Αυγή. Προδότη του έχει πει. Okay. Να, καθί... Να καθίσω ω καμνή, έχει πει. Ο θυμάμαι, ξέρω εγώ, του βγήκε και μάλιστα. Τύχτηκε ο κύριο Μαρκό... Μαρκόπουλο. Μαρκό... Μαρκό... Μαρκό... Αυτό okay, ο τύπο. Mm. Ναι, yeah. yeah. με τη Νέα Αυτό ο τύπο με τη χανιώτικη μαφία. Yeah. Ναι, αυτό που τον έδιωξε ο Καραμαλής γιατί είχε παρεδώσει με τη χανιώτικη μαφία. Α, όχι, ο... τον μπερδευτήκαμε. Όχι ο Μαρκόπλο, ο... ο άλλος. Ο... Και ο Μαρκόπλο είναι από την έβδια, γι' αυτό μπερδεύτηκα τώρα. Λοιπόν, τέλο πάντων, αυτό δεν είναι. Συνέχιζε ότι... να πω. Λοιπόν, δεν προβλέπετε μα... αυτό, το... λέει, από το Ελληνικό Σύνταγμα, το Ειδικό Δικαστήριο, ας πούμε, για τους προδότε. Ναι. Λοιπόν, ε, κα... εντάξει, τι ξέρει αυτό από δικαιοσύνη τώρα, για να. Λέω, ναι. τέλο πάντων, δεν είναι και αυτό ναι. το θέμα. Ναι. Τα έχουν πει αυτά. Έχει όμω μια ποιοτική διαφορά. Ναι. Οι ναζί, δεν μπορούν να μιλάνε για προδότε να τα πούμε ξεκάθαρα όποιος σήμερα είναι υπέρ του ευρώ είναι υπέρ του ε, παραμονής στην Ευρωπαϊκή Ένωση ειδικά τώρα που γίνεται η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία όποιος δεν διεκδικεί τη διαγραφή του χρέους έστω το απεχθούς έστω το απεχθούς δεν και δεν διεκδικεί δημοκρατία σε αυτό το τόπο δημοκρατία όπως ακριβώς την εννοούσαν πατροπαράδοτα οι Έλληνες mm -hmm. και έχει διατηρηθεί στην κουλτούρα τους, έστω και αν έχει διαστρεβλωθεί τόσο πολύ. Mm -hmm. Έτσι δεν μπορεί να θεωρείται ούτε πατριώτης ούτε δημοκράτης. Εκεί τον κρίνεις. Αχ μπράβο ρε Μάρκο, Μαρκο Γιαννάκης. Μπράβο. Πολύ... Ναι. Λοιπόν, <laughs> εκεί τον κρίνεις. Γιατί προσέξτε έχω και προσωπική εμπειρία. Όταν όταν για παράδειγμα λέει για το δικό του, δεν, εγώ δεν λέω γιατί δεν μου βάλε το κείμενο. Α πούμε, ναι. δεν έχω κανένα πρόβλημα. Το κείμενο δημοσιεύτηκε. Το βλέπουν όλοι. Αυτό που έγραψα που κατά παραγγελία του κ. Τράγκα έγραψα για το κρά mm. και τελικά δημοσιεύτηκε σε δύο συνέχειε στο χωνίδι. Γιατί ήταν αρκετά μεγάλο. Και από ό,τι με πληροφόρησαν ακροατέ του, που είναι και οι δικοί μα ακροατέ, λέει δεν το έβαλε γιατί φοβόταν τι mm. Υπάρχουν όρια. Όταν εσύ όρια εκφοβισμού από τις τράπεζες και δεν τολμάζει να πεις το αυτονόητο μπορεί να διαβάσει κάποιος το, την ανάλυση και να δει τι ακριβώς φοβότανε αυτός που φοβότανε και γιατί ας πούμε στο χωνί που δημοσιεύτηκε ας πούμε, σε δύο συνέχειες yeah. δεν εισαγγελέας εκεί μέσα να μας αλλάξει τα φώτα εντάξει λοιπόν από εκεί και πέρα θέλω να πω ότι εύκολα καλά είχαμε τέτοιες περιπτώσει και παλιά αλλά στο θετικό, στην πρόταση, είναι που χαλάνε, χαλάει η μαγιονέζα. Εκεί είναι το θέμα μας. Ε, τώρα... Γι' αυτό και με συγχωρείτε, δεν μπορείτε να με βάλετε στο ίδιο, Καζάνη. Δηλαδή, πώς να το πούμε. Αν κάτι εγώ έκανα, δεν ήταν να αναλύσω την κατάσταση. Δεν βγήκα ω αναλυτή, πέρα από το γεγονό ότι έτσι πέτυξε περισσότερο κόσμο, γιατί έτσι με πλάσανε το, το σύστημα πληροφόρηση mm -hmm. και θα έπρεπε να κάνει. Είναι ο δικό μου συμβιβασμό για να μπορέσω να έχω φωνή. Να μπορείς, να ο δικό μην... μου συμβιβασμό είναι αυτό. Έναν μοναδικό έχω κάνει αυτό. Δεν έχω κάνει άλλο έναν... στη ζωή μου ολόκληρη. Mm -hmm. Λοιπόν, αλλά τι βγήκα να πω. Σαν Έλληνα πολίτη να πω ότι εφόσον αυτό είναι το πρόβλημα και το περιέγραψα με ακρίβεια όσο μπορούσα στα μέτρα μου, Άρα η λύση είναι αυτή. Mm -hmm. εγώ δεν βγήκα να, να πω ότι κοιτάξτε αυτό είναι το προβλήμα και χαχαχούχα για την λύση είπα συγκεκριμένα τι πρέπει να γίνει και βέβαια έγινε δαχτυλοδεικτούμες με το σύστημα εχθρό ορκισμένος αρχηγός της συμμορίας γνωστό αυτό mm -hmm. έτσι γραφικός ιστορίες λοιπόν αυτή είναι η διαφορά μας εκεί είναι η μεγάλη διαφορά και θυμηθείτε και ο κύριο Χατζη Νικολάου το μέχρι πριν λίγου μήνε. Ε, Αντιμνημονιακό. Προεκλογικά. Έτσι. Και μάλιστα θυμάμαι στο ελληνικό που του είχε πει ε, κάποιο, νομίζω, όχι από το πάνελ τη συζήτηση που είχαμε για τη δραχμή, ναι. κάποιο από του Τους, τους θέατε, ναι, του είχε πει, κύριε Χατζηνικολάου, έχετε βγει πολύ αντιμνημονιακά. Λέει και πού είσαι ακόμη, το απάντησε. Ναι. Και σήμερα δείτε τον, ποιο σαμαρικό από το σαμαρά. Για να να πω τυποτα... Η αλλαγή ήταν μία εβδομάδα πριν τι δεύτερε εκλογέ. Ναι. Το Κοίταξε θυμάμαι, γραφτήκατε. Πολλο άλλο, τον κύριο Βλάχο. <laughs> το θυμάμαι, μα είχε κάνει Θεό στην εκπομπή ΑΕ στη Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι έγινε. Το γλύψιμο τη Ακούδα γινότανε. Και ρίξτου τα και αυτό και έδινε και στην εκπομπή. Και επικροτούσε και, και άψε ναι, Όταν υπερα... ήταν το ράδιο 9 ο κύριο Βλάχο, δημοσιογράφο. Ναι. Λοιπόν, και όταν έγινε. <coughs> Πώ το λένε ο πνευματικό του πατήρ πήρε εξουσία, το δεν Σαλταπίδας. Ναι, γι' όλοι ότι... λοιπόν, έχουμε μια ιστορία δηλαδή, εδώ, μήναι, Εγώ δεν δηλαδή, δηλαδή, λέω δηλαδή, δηλαδή. δηλαδή. <σταλή> ότι θα γίνει έτσι ο κ. Στράγκας, έτσι προσθέω. Mm. Αλλά λέω, όταν αποφεύγεις να υπερασπιστείς τη λύση, τότε πρέπει να κρατάμε μικρό καλάθι, λέω. Mm. Λέω. Γιατί δεν ξέρουμε τι πόντα μαζί. Γιατί αυτός που είναι καθαρός, λέει καθαρά τα πράγματα, πώς το λέγει ο πιετής Μαθαίνουμε να μιλάμε Α. έτσι τι και να είναι. λέμε τα σίκα σίκα τι και, τη και τη σκάφη σκάφη. Άμα δεν τα λες τα σίκα σίκα και τη σκάφη σκάφη, τι λέει ο λαός μας? Mm -hmm. Κάτι μυρίζει από εκεί πίσω. Μακάρι να μην είναι τίποτα από όλα αυτά. Τίποτα. Mm -hmm. Αλλά λέω, πάντα, γι' αυτό δεν ξέρω να τον κύριο Τράκια, όλους mm -hmm. όσους βγαίνουν, όταν τους βλέπεις και λένε λίγος πολύ, γιατί έχουν βγει ε, χιλιάδες προφήτες μετά Χριστό. σωστά. Έτσι. Τώρα έχουμε τη λοιπόν, μυρίση. Ναι, Τώρα ο κύριο βλέπουμε... Κοντιά είναι από του τελευταίου ε, προσκυνήσαντε τον Αλάχ, ναι. ε, τον προφήτη. Λοιπόν, λοιπόν το προφήτη 20... και. Αναλα... και αναλάγει. με διαφόρου. Κύριο ναι, να α πούμε. Καλά, λέμε βέβαια, 6, ναι, έτσι είναι ναι, ναι, λοιπόν. τρελά πράγματα. Και βγάζει τι ίδιε προφητείες, α πούμε, που λέγαμε κι εμεί προ Χριστού. Λοιπόν, λέω εγώ όταν μπαίνει το θέμα ναι αλλά τι να κάνουμε και ασκείτε εις το φιρουλή φυρούλα τρία πουλά και κάποτε λοιπόν <χει> έτσι <χει> λοιπόν καταλαβαίνετε ότι δεν είμαστε το ίδιο <χει> εγώ μπορεί να κάνω λάθος και η δική τους να σωστεί στάση αλλά δεν είμαστε το ίδιο <χει> <χει> Ωραία, αυτό είναι το, το θέμα μα. Λοιπόν, τώρα για το Χριστόφια και την Κύπρο θα μου πεις τη Δευτέρα, διότι δεν προλαβαίνουμε. Είναι μεγάλο το θέμα και πρέπει να το αναλύσουμε. Το σημειώνω. Ναι. Πρέπει να το ξαναπούμε το θέμα. Είναι στη Λεμεσό ο Πρωθυπουργό μα, γιατί είναι εκεί η σύσκεψη του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματο. Θα είναι και η κυρία Μέρκελ εκεί. Τι του έχει βρει του Κυπρίου. Έχει πάρει μεταγραφή. Είναι, λέω, ε, ε, Όχι, έχει πάρει μεταγραφή προσωρινά. Τα τελευταία χρόνια έχει πάρει μεταγραφή στον κομμουνισμό και τώρα θα πάει όπου να είναι. Δω, δω, θα λαϊ... Καταρχήν, εγώ θεωρώ το πιο πολύτιμο μέλο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματο είναι ο Χριστόφια. Ο Χριστόφιος. Είναι, μιλάμε για. είναι άδικο. Πρώτον, για δύο λόγου. Ε, Πρώτον, ναι, ναι. Πρώτον, κάνει τη δουλειά του. Κάλεσμένο. Ναι, και επίτιμο πρόεδρο, Πρώτον, κάνει τη δουλειά του. Ναι. Άψογα, κάνει τη δουλειά του. Και δεύτερον, άνοιξε τον δρόμο για τον κύριο Αναστασιάδη. Mm. Τον οικονομικό δολοφόν επίσημα. Mm. Λοιπόν, ε, από εκεί και πέρα. Πραγματικά οφείλει να του βγάλει το καπέλο. Δηλαδή, δεν ξέρω, παρασυμόρφωση γίνεται, θα του δώσουν βραβείο οι, οι Ναζί στη Γερμανία. Δεν το ξέρω, θα του δώσουν. Γιατί όπω δώσανε στον <χαι> στο Γεωργάκη, δεν του δώσανε κάτι αλόγατα, κάτι <χαι> ιστορία. Σε όλους δίνουνε. Είδε ότι ναι. τελικά σε ό... κανέναν δεν αφήνει παραπονεμένο. Ε, σε όλους δίνουνε και ένα βραβείο. Σε όλου όμω δεν του δώσανε. Δηλαδή, Αφού μου πει τώρα του οψεύει το δίνεται. Δάξει, Ελπίζω τώρα την τελευταία του. Σιγά σιγά θα του δώσω. Λοιπόν, ε, θα σα χαιρετήσουμε. Πριν σα χαιρετήσουμε, θα υπενθυμίσω ότι σήμερα το απόγευμα. Παρεμπιπτόντο, συγγνώμη. Όλα θα τα πω, ναι. Πάλι γι' αυτό, συγγνώμη, <laughs> το, συγγνώμη. Το κουκού έχει βγάλει ανακοίνωση για την Κύπρο. Για το αδελφό κόμμα. Εγώ δεν έχω δει, αλλά δεν είμαι καλή σε αυτά. Α, μπορεί να. Ε, ε, ε, έχω Οι φίλοι αν κάτι. έχουν δει. Ε, αν έχετε δεν Για τον σύντροφο. Για ναι. χριστόφια. Για το αδελφό κόμμα ναι. που οδηγεί την Κύπρο. Αβαβάου παπαπάου. <laughs> Τα θυμάται αυτό, είναι το βέα του κόμμου. Σε εσά. Λοιπόν, να σα πω λοιπόν, μέχρι να βρούμε την ανακοίνωση του Κουκουέ του Χριστόφια, ότι σήμερα στην περιοχή Αχαρδόμ Καματερού υπάρχει η παρουσίαση, θα πρόκειται να είναι ξεκή θαλή. Θα γίνει σήμερα η παρουσίαση στο αμφιθέατρο του Ιδρύματο Ιθεωτόκο, στην Οδό Θεωτόκου 2, στο Ήλιον στι 18.30. Οπότε όσοι ενδιαφέρεστε να μάθετε περισσότερε πληροφορίε, να ρωτήσετε, να Ευχαριστείτε με τους γείτονές σας και με τους ανθρώπους εκεί σε μια περιοχή θα είσαστε όλοι να πάτε σήμερα σε 6.30, να τα δείτε από κοντά, να τα μάθετε. Νέο θαλήν έρχεται στην πόλη σας που λέμε. Ωραία. Επίσης να πω ότι ο Δημήτρης Καζάκης αύριο το απόγευμα στις 7.30 είναι στο Αγρίνιο στην αίθουσα Δημοτικού Πάρκου, ενώ την Κυριακή το πριν είναι στην Αμφιλοχία στις 11 στη Δημοτική Αίθουσα Αφών Τρομπούκη. Ε, αυτά είναι για το Σαββατοκύριακο. Τη Δευτέρα είμαστε όλοι μαζί. Να γιορτάσουμε τη βράβευση Παπαδήμου. Την βράβευση Παπαδήμου όλοι μαζί θα είμαστε στην Κηφισιά Στι 6 το απόγευμα είναι το ραντεβού μα. Όλο μαζί το έθνο. Το άλσο τη Θα φωνάξει Zick Hein. Ωραία, λάθο. Ναι, γιατί αν πρέπει να μάθω γερμανικά μέχρι τη Δευτέρα δεν το βράβο. Θα είναι δύσκολο, Δεν γίνεται, δεν είναι και καμιά εύκολη γλώσσα. Θα μου βρει κανένα γαλλικό να πω. Κάτι εντάξει. Λοιπόν, ε, θα τα ξαναπούμε όμω τη Δευτέρα. Ναι. Γιατί τη Δευτέρα στη μία θα είμαστε εδώ, στον Άρτεφεν 90,6. Εσεί μην είστε συντονισμένοι στον Άρτεφεν. Να είστε καλά. Αχ, πε σε παρακαλώ ξανά τον τίτλο του βιβλίου. Το ξέχασα, ακροατέ πήρανε τηλέφωνο και. Η ζητούν... εκπαίδευση τη αμάθεια του Ζαν Κλοντ Μισεά. Να το κάνουμε δώρο για εμεί. Να φροντίσουμε να το κάνουμε δώρο. Ναι, άμα μπορούμε να το κάνουμε. Εκδόσεις βιβλίου, θα έρθουμε σε επαφή με τον εκδότη. Ωραία. Έκδοση το... ε, βιβλιοόραμα ώστε να μπορέσουμε να το δώσουμε στου ακροατέ. Ωραία. Θα το προσπαθήσουμε γιατί λοιπόν πραγματικά να πάρουμε αυτό το βιβλίο, να το έχουμε, να το δώσουμε για του εκπαιδευτέ. Θα σα λυθούν όλε οι απορίε γιατί καταστρέφουν την εκπαίδευση στην Ελλάδα. Mm. Όλε οι απορίε θα σταλίσει ένα Γάλλο. Ναι. Εντάξει. Λοιπόν, να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλή δύναμη. Ε, το ραδιοφωνικό μα ραντεβού είναι τη Δευτέρα στη Μία. Στον Αρτεφέμου σε 90,6.